Καλησπέρα κοπέλια από Κρήτη Καλώς σε σμίξαμε πάλι Δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω με την μεγάλη, την μοναδική, την αναεπανάληπτη Αρίθα Φράγκλιν Καλό τη ταξίδι όπου και αν βρίσκεται Μας άφησε την μαγευτική της φωνή και υπέροχες μελωδίες Άντι Παπαμίτσου, είστε στον Αλμπέντο 14 και ναι, ξεκινάμε καλό σα φθινόπορο να πάμε καλά, να πάμε τέλεια ο Αλμπέντο 14 θα κατακτήσει και αυτή τη σεζόν την κορυφή να είστε σίγουροι γι' αυτό Κάνετε φίλοι μου, πώς είστε, ξεκουραστήκατε, εμείς είμαστε καλά, εδώ στην Κρήτη με 38 βαθμούς σήμερα και αύριο λέει κάπου εκεί θα κοιμαθούμε. αν και είδα ότι και στην Αθήνα, στο Γαλάτσι, 6 ώρα το απόγευμα, 40 βαθμούς είχε, για να πέσει και το σήμα μας επίσημα. Δεν ξέρω αν σας έλειψα εσείς μου λείψατε πολύ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκουμε εδώ μπροστά από το μικρόφωνο του Αλμπέντο και θα περάσουμε μαζί τις δύο επόμενες ώρες. Μπορεί και τρεις... Και η αλήθεια είναι πως απόψε είμαι πολύ χαρούμενη γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω καλύτερη αρχή. Μαζί με σας φυσικά, μαζί με τον Αλμπέντο 14 και μαζί με τον ομότιμο καθηγητή Αστροφυσικής τον μανο τον, τον ξέρετε, τον γνωρίσατε, τον ζητήσατε και τον έχετε απόψε. Ένας μοναδικός επιστήμονας, ένας ε, υπέροχο επιστήμονα που με έναν... Ε, Επιστημονικό και τυκμηριωμένο, αλλά πολύ όμορφο, σχεδόν μαγικό τρόπο, ενώ σε όλες τις επιστήμες και μας οδηγεί σε νέες ατραπούς γνώσεις και προβληματισμού. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά απόψε μαζί του. Ήδη μου έχετε πετάξει κάποιες ιδέες, αλλά και εγώ προετοιμάστηκα όσο το δυνατό καλύτερα μπορούσα. Τι έγινε, έχω τρακ. Τρέμει λίγο η φωνή μου Όσοι με ακολουθείτε και σας ακολουθώ στο facebook και στα άλλα μέσα δικτύωσης Θα είδατε πως πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Αλμπέτο 14 ήρθαν και με βρήκαν εδώ στο σκηνιά Ακούσανε τις προσκλήσει που έκανα όλο το προηγούμενο διάστημα πριν το καλοκαίρι και ήρθαν και με βρήκαν και χάρηκα πάρα πολύ και καθίσαμε και τάπαμε και γελάσαμε και θυμώσαμε όπως κάνουμε εδώ δηλαδή κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10. Ο κρί και η Εφ ήρθαν κοντά μας, ο Οδυσσέας, εδώ από το τσάτ από την Αμερική ήρθε και αυτός με την σύζυγό του εδώ. Σα ευχαριστώ από καρδιά. για μένα είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό που έρχεστε, με βρίσκεστε εδώ, στην άκρη της Κρήτης, στην άκρη της Ελλάδας και, τα, και γνωριζόμαστε από κοντά. Είναι ό,τι πιο όμορφο και αυτή πραγματικά είναι η μαγεία του ραδιοφώνου η μαγεία του αλβέντο 14. Κατά τα άλλα έχετε ενημερωθεί, έγινε ανασχηματισμός. Καλώ ήρθες Πασόκ, καλώς ήρθες Νέα Δημοκρατία, μία από τα ίδια. Πρώτη φορά αριστερά. Μουσική Διαβάζω πως το τζαμί πρέπει να χτιστεί επί και μια εκκλησιά εκεί πέρα, ένα μικρό εκκλησάκι. Φωνάζουν οι πιστοί της γειτονιάς εκεί. Όπω έλεγε και νωρίτερα η Μαρία Ιτζάνη, γίνονται τόσο πολλά και συγκλονιστικά εδώ στην Ελλάδα μας και η επίσημη Εκκλησία καμία απολύτως ε, τοποθέτηση επί των θεμάτων. Όπως και στην ε, ε, υπόθεση του Τζαμιού, έτσι και σε άλλες ε, περιπτώσεις, όπως αυτή της ε, αναγνώρισης των Σκοπίων ως Μακεδονία, ως Μακεδονικό Έθνος, ως Μακεδονική Γλώσσα, η Εκκλησία μας είναι απούσα... Να μου πείτε εδώ η πολιτική είναι η απούσα, η εκκλησία δεν θα είναι, τέλος πάντων. Ας μην χαλαστούμε όμως, πρώτη εκπομπή, έχουμε όλο το χειμώνα μπροστά μας εδώ, τα κρία βράδια της Δευτέρας να τα λέμε, ας ε, περάσουμε απόψε όμορφα, μαζί με τον Μάνο το Δανέζι, που θα είναι σε ε, λίγο κοντά μας. Και έχω διαλέξει απόψε πολύ έτσι όμορφη μουσική που ελπίζω μαζί να την απολαύσουμε όπως να κάτι τέτοιο που θα πέσει τώρα που διαφέρει πολύ από το ακούσμα που μόλις ακούγατε Shit. I knew he must have been about seventeen. Δυναμικά ξεκινάμε ροκάροντας γιατί θα ακολουθήσει και πολύ σκληρό ροκ αργότερα με τον Μάνο Δανέζη και δεν θα σταματήσω να το λέω γιατί πραγματικά είναι ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας που εκτιμώ ιδιαίτερα, που αγαπώ ιδιαίτερα, που γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και που ξέρω ότι υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση. Μιλάμε και από το τηλέφωνο, όποτε μπορούμε και μέσα από, τα... από το facebook. Ε, ένας άνθρωπος που αγαπά τη γνώση, που δεν σταματά να διαβάζει, να εξελίσσεται, να μιλά, να ενημερώνει όλο τον κόσμο και να κερδίζει με αυτό το μαγικό του τρόπο ε, όλους όσους τον παρακολουθούν. Ε, ξεκινάμε λοιπόν να απόψε με πολλές ευχές για να πάει ο Αλμπέντο ακόμα πιο ψηλά, να φτάσει και να κατακτήσει την κορυφή με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει από τι ξέρω. Ο Γιώργος Καρποδίνης δεν σταμάτησε όλο το καλοκαίρι να κάνει τις επαφές του και να μιλάει για το πώς θα μπορέσει να εξασφαλίσει ένα καλύτερο και ακόμα πιο ενδιαφέρον πρόγραμμα για σας. Εμείς είμαστε εδώ, η Κρήτη τον στηρίζει, η Κρήτη στηρίζει Αλμπέντο 14, είμαστε εδώ και θα κάνουμε κι εμείς από την πλευρά μας ό,τι καλύτερο μπορούμε για να περνάτε εσείς κάθε βράδυ, κάθε μέρα καλά με τον Αλμπέλο 14. Τόσα από έναν δυο που μου γράψαν έτσι τι να ρωτήσουμε τον Μάνο Δανέζη δεν βλέπω στο τσάτ ε, να μου στέλνετε ερωτήματα θέλω τα ερωτήματά σας για το τι, τι θέλετε εσείς να ρωτήσουμε τον κύριο Δανέζη σε τι θέλετε να μας απαντήσει περί ποιου θέματος έτσι θέλετε να εστιάσουμε και να επικεντρωθούμε ε, το μόνο που μπορώ να εικείθω είναι ότι ο Μάνος Δανέζης μπορεί και μιλάει ε, με άνεση χωρίς φόβο και πάθος για όλα οπότε περιμένω τη γνώμη σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας στο chat ή στο facebook που μπορείτε να με βρείτε προκειμένου να γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα η συζήτηση και ακόμα πιο έτσι, ζωντανή και ε, όμορφη. νόου απόλυτα μαζί σας ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Το είπα και στο βίντεο το διαφημιστικό που έβαλα το απόγευμα που ανάρτησα στο Facebook. Ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και σε προσωπικό επίπεδο για πολλούς από μας και σε συλλογικό. Η αλήθεια είναι αυτή. Ελπίζουμε με δύναμη, με πίσμα. Ε, με χαμόγελο, με αγώνα, να έρθει ένα καλύτερο φθινόπωρο και να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να ανατρέψουμε τα πράγματα. Εμείς εδώ από τον Αλμπέτο 14 είμαστε στις Ελπάλξης και το έχουμε αποδείξει και το ξέρετε κι εσείς. Ωραία, λοιπόν, τελείωσε και το τραγούδι μας αυτό. Ε, θα περάσουμε σε άλλο ένα τραγούδι για να μπορέσω κι εγώ να επικοινωνήσω με τον κύριο Δανέζη για να τα πούμε. Uh, τι να σας βάλω, να σας βάλω, αγαπημένους Queen θα κινηθούμε έτσι στο ίδιο περίπου ύφο ε, και στυλ, αγαπημένοι Queen Don't stop me now! Και αναρωτιέμαι αν θέλουμε πραγματικά κάτι να πετύχουμε ή να κάνουμε. Ποιο μπορεί να μα σταματήσει. Για σκεφτείτε το, νομίζω κανεί. Οι Queen το τραγουδούν με το δικό του μοναδικό τρόπο αυτό. Και σαν συντροφιά και μείνετε κοντά Ήδη, να αρχίσανε. Είχε κολλήσει λίγο το chat μου και δεν έβλεπα ότι γράφατε και ότι μου δίνατε ιδέε για το τι να ρωτήσουμε τον κύριο Δανέζη. Ε, λοιπόν, έκανα μια μικρή επανεκκίνηση. Οπότε τώρα βλέπω εδώ ότι αυτό το για να κάνουμε την συζήτησή μα με τον κύριο Δανέζη, όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέρουσα για εσά. Sometimes I love you, sometimes you make me blue, sometimes I feel Πανέμορφα, πανέμορφα, λοιπόν βρίσκεστε στον Αλμπέντο 14, ακούτε την εκπομπή του καιρού το Διάβα, είμαι η Νάντι Παπαμίτσου, τα έχουμε ξαναπεί, μην τα ξαναλέμε, κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 θα είμαστε κοντά σας ε, για να τα λέμε, για να θυμόμουνε, για να κλέμε, για να γελάμε, για να στυλιτεύουμε, γιατί όχι, για να ενημερωνόμαστε. Και έφτασε και η στιγμή που όλοι περιμένατε και θα γελάσει τώρα ο κύριος Δανέζης που με ακούει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, διότι τις εκπομπές της έχω ξεκινήσει από τον Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, έκανα την πρώτη μου εκπομπή και από τον Μάρτιο μου ζητούσατε επανειλημμένως κάθε εβδομάδα να έχουμε κοντά μας τον μάνο τον Δανέζη. Ο Μάνος ο Δανέζης όμως, επειδή είναι πολύ αγαπημένος μου, ήθελα να, να τον έχω στην πρώτη μου εκπομπή με τη νέα της σεζόν που ξεκινάμε έτσι πιο δυναμικά, πιο προσεκτικά, πιο... με πιο πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ε, γιατί είναι ένας άνθρωπος που με στήριζε, με στήριζε και πιστεύω θα μας στήριζε για πάντα. Ε, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάτε, που παρακολουθείτε, που ενημερωνόσαστε, που τον βλέπετε μέσα από τις ομιλίες του, κυρίως από το, δίκτυο, ε, το διαδίκτυο. Αλλά όσοι έχετε την δυνατότητα τον ακούτε και από κοντά. Ένας άνθρωπος που κατάφερε με έναν μάγικό, μοναδικό τρόπο να ενώσει όλες τις επιστήμες μαζί. Είναι ένας πανεπιστήμονας για μένα και δεν θα σταματήσω να το λέω. Και να μας ενημερώνει για τη νέα φυσική. Να μας μιλάει για τη νέα φυσική. Για αυτή τη φυσική που πολλοί συναδελφοί του δεν το κάνουνε. Αυτός όμως τόλμησε και το έκανε. Και μιλάει βέβαια με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο. Δεν λέει ο Μάνος Οδανέζης πράγματα τα οποία δεν αποδεικνύονται επιστημονικά. Ίσως ο λόγος του είναι τόσο μαγευτικός που, και τόσο φιλοσοφικός πολλές φορές που μπορεί να σας εμ, ξενίζει και να λέτε ότι ο Μάνος Οδανέζης είναι αιρετικός. Όχι, δεν είναι ερωτικό, Ό,τι λέει αποδεικνύεται επιστημονικά. Με τη φυσική που όλοι γνωρίζουμε, με τους κανόνες της φυσικής που όλοι γνωρίζουμε. Ε, όμως έχει αυτή τη γλύκα και αυτή τη μεταδοτικότητα και αυτή την αγάπη του για τη γνώση ε, και την ενημέρωση ε, από όλα τα μονοπάτια. Ο ο Ωδανέζης δεν σταματάει να διαβάζει άπειρα βιβλία από όλες τις επιστήμες. Και αυτό είναι που τον κάνει μοναδικό. Και αγαπημένο σε όλους σας. Και σε μένα φυσικά. Μάνο δανέζη μπορώ να μιλάω για σένα ώρα. Εντάξει. Καλησπέρα, Ευχαριστώ πάρα καλησπέρα πάρα από πολύ κρίδι. για την πρόσκλησή σου Εγώ ευχαριστώ που έτσι είσαι κοντά ευχαριστώ, μου το απόψε σωστά, το βράδυ Να πρέπει να πω ότι επειδή είμαστε φίλοι γι' αυτό λες τόσα πολλά Τα οποία μισά μου ούτε τα μισά δεν είναι έτσι όπως τα λες Όχι έτσι Όχι έτσι ευχαριστώ που τα λες γιατί είμαστε φίλοι <laughs> Όχι όχι μα ξέρει. μα ξέρει ότι αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή είναι η αλήθεια Και Είχι μας λέει και κάτι παραπάνω για μας Οπότε, σε καθανώ και εγώ το ίδιο το κάνω για σένα. <laughs> να σε καλά. Λοιπόν, Μάνο ο Δανέζη, έχω ε. από την προηγούμενη εβδομάδα έτσι, που μιλήσαμε και που είπαμε να ξεκινήσουμε μαζί αυτή τη σεζόν. Ε, έχω αναρτήσει και στο facebook έτσι, την πληροφορία ότι θα σε έχω κοντά μου Μιλάμε εδώ και με τους ακροατές του Αλμπέντο στο chat Να και... όλοι καλά Σε ευχαριστώ Και έτσι μου δίνουν ιδέες για το... Προετοιμάστηκα και εγώ όσο μπορούσα για να έχουμε έτσι, μια ενδιαφέρουσα δεν έχουμε συζητήσει τόσες πολλές φορές ναι. Κοίτα τόσο τόσες συζητήσεις μας που κάναμε Έξω από τα μέσα ναι. ε... Θέλω, θέλω να, να μπορέσουμε τώρα στον χρόνο που έχουμε να, να ακουμπήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα. Ενδιαφέρουν βέβαια και τους ακρατέ, που ενδιαφέρουν τους ακρατές. Ενδιαφέρουν και εμένα προσωπικά, γιατί όχι. Ε, πώς πέρασε καλοκαίρι? Ήτανε ήτανε έτσι, επίπεδο, το καλοκαίρι, ήταν δύσκολο. Σε συλλογικό επίπεδο ήταν δύσκολο. Μεγαλώνουμε σιγά-σιγά. <laughs> και ο χρόνος που πέρασε, μιλάμε πάντως για ακαδημαϊκούς χρόνους εμείς, ήταν λίγο σκληρό, εμείς δεν είμαστε μικροί πια, κουραζόμαστε πιο εύκολα. Ε, τέλος πάντων δεν είναι και η εποχή για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους πολίτες μας. Όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα, αλλά δόξα τώρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αφού ε, στοιχεδόντως έχουμε την υγεία μας. Όλα τα άλλα θα τα ξεπεράσουμε όπως έχουμε ξεπεράσει και άλλα πολλά. Mm -hmm. ε, συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι με το πιο τραγικό αυτό συμβάν του, της φωτιάς της πυρκαγιάς στο μάτι και βέβαια ο κόσμος που αγαπάει έτσι να βλέπει τα πράγματα πιο εναλλακτικά αν θες, ε, μέσα σε αυτούς είμαι κι εγώ ε, Μα είπαν το εξής ότι η φύση αρχίζει και εκδικείται τελικά η φύση μπορεί να εκδικηθεί άμα την ενοχλείς και την πειράζει πολύ ή είναι ο άνθρωπος που φταίει για όλα αυτά κοίταξε πίσω από κάθε κακό θα δεις, είναι ο ίδιο άνθρωπο. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια μεγάλη τραγωδία, με πάρα νεκρούς, ανθρώπους που έχασαν περιουσίες. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά το τραγικό γεγονός για να μπορέσουμε να μιλήσουμε ε, έτσι πιο λογικά και πιο ήραμα. Mm -hmm. ε, για το θέμα αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε αρκετό καιρό όταν ο έχει κατασυγάσει κατά κάποιο τρόπο, αν είναι δυνατόν να αλευθεί αυτό το πράγμα, για να δούμε ότι είμαστε υπεύθυνοι της μοίρα μας. Όχι οι άνθρωποι που έφυγαν υπεύθυνοι, είναι υπεύθυνοι άλλοι άνθρωποι. Αλλά και εμεί. Mm -hmm. Όλοι φταίμε σε κάθε τύπο γίνεται γύρω μας. Δεν φταίει η φύση. Mm -hmm. Η φύση δεν εκδικείται. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι στη φύση το σύμπαν, στη φύση γενικότερα, Επικρατεί ένας νόμος αυτός, ο νόμος δράσης αντίδρασης. Αυτό δεν είναι ένας μεταφυσικός νόμος, είναι ένας νόμος της φύσης. Όταν εμεί δρούμε εναντίον της φύσης και των νόμων της, αργά ή γρήγορα η φύση ανταποδίδει, εντός εισαγωγικών το ανταποδίδει, mm. αυτό που ο νόμος επιβάλλει. Κόβουμε το δάσος θα πλημμυρίσουμε κάθε στιγμή. Δεν αφήνουμε διόδου ανάμεσα στα σπίτια μας άναρχη οικοδόμηση για λόγους σκοπιμότητας και τα λοιπά και τα λοιπά. Μ, καταστροφές. Ε, είναι σκληρό να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα αυτή τη στιγμή που ακόμα η τραγωδία είναι Α Ας φύγουμε λοιπόν από αυτή την άσχημη την επικαιρότητα και θέλω να... Ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά με μια προσωπική ερώτηση. Πώ αγάπησε την αστροφυσική, Πώ αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι, με τα αστέρια, με το σύμπαν, Ήταν κάτι που από μικρό εγώ είτε Βέη, ή περνώντα και με στο πανεπιστήμιο είδε ότι αυτό ο κλάδο κρύβει μια άλλη γοητεία. Όχι, ζούσαμε, μην ξέχασα ότι δεν είμαι μικρό, είμαι μεγάλο. Ε, έχω κλείσει τα 69. Άρα λοιπόν, όπω καταλαβαίνει, ζήσαμε μια εποχή. Μια εποχή που δεν είχαμε φώτα, που κοιμόμαστε τα στι τα φαράτσεις μας με τη γιαγιά, τους μεγάλους ανθρώπους. Ακούγαμε μυστήρια πράγματα, ιστορίες για τον ουρανό, για ξωτικά, για ό,τι θέλεις. Περίεργα πράγματα. Ε, από μικρός ε, ήθελα να μάθω το γιατί. Γιατί συμβαίνει τώρα, γιατί συμβαίνει τ' ε, Δεν με ικανοποιούσαν αυτά τα οποία μου λέγανε οι μεγαλύτεροι. Μετά δεν με ικανοποίησαν οι μου για να μου απαντήσουν, δεν μου απαντούσαν στι ερωτήσεις μου. Μετά οι καθηγητές μου στο σχολείο, παρόλο ότι είχα υπέροχους δασκάλους και καθηγητές, που με βοήθησαν πάρα πολύ. Ε, άρα λοιπόν, αυτά τα γιατί, θα προναταλήσω μόνος μου. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι το μονοπάτι ήταν ένα. Έπρεπε να σπουδάσω, να μάθω περισσότερα πράγματα από επίσημε πηγές, γιατί καταλάβαινα ότι η αλήθεια τη φύση. Δεν κρύβεται ούτε στη μεταφυσική, ούτε στα παραμύθια με τις μάγισσες, ούτε στα περίεργα φαινόμενα, ε, τα παραμυθένια η οι λαϊκοί μύθοι μας μεταφέρουν. Έπρεπε να μάθω την αλήθεια και έμαθα όσοι μπορούσα. Γιατί αυτό που μάθανε στα Φρανία ήταν ότι ποτέ κανένας δεν θα βρει την αλήθεια, την τελειωτική. Ό,τι και να μαθαίνουμε είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτά που δεν ξέρουμε. Γι' αυτό είναι αυτό που λέω, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι κανένα μην αυτό τον εαυτό του δάσκαλο. Είμαστε δάσκαλοι αυτών που ξέρουμε και μαθητές όλων αυτών των απέραντων πραγμάτων που δεν ξέρουμε. Mm. Άρα λοιπόν η ζωή μου ήταν μεγάλο γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι θυμάμαι τον εαυτό μου να ρωτάει πάντοτε γιατί. Ποιε είναι οι δυνάμεις. Άρα, γιατί mm. γεννάει τη γνώση. Mm -hmm. Η οποία γνώση υπάρχει πάντα εκεί. Μάνο, επιτρέ... ε, ε, ε, μου επιτρέπει να σου μιλάω στον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια. Αυτό... Είχαμε <σχελίξε> ένα <σχελίξε> θέμα <σχελίξε> πριν βγούμε στον Αεράν. Πρέπει να μιλάμε στον Ενικό ή στο πληθυντικό. Λοιπόν, θα Δεν μιλάμε θα στον Ενικό. Γιατί όπω καταλαβαίνει, μαζί, μαζί μιλάμε. Δεν δίνω καμία συνέντευξη. Δεν μου αρέσουν είναι συνέντευξε. Ωραία. Για πες μου, λοιπόν, επειδή έμεινε εκεί, γιατί, στη γνώση. Η γνώση είναι κάτι που υπάρχει από πάντα και θα υπάρχει για πάντα. Είναι κάτι που συνεχώ επεκτείνεται. Δηλαδή. Α, με, Πώς το μπορούμε σημαν, να Πώς είπαμε και την... ο φυσικός νόμος. Οι φυσικοί νόμοι γεννήθηκαν πριν τον άνθρωπο. Ακόμα και αν δεν υπήρχε ο άνθρωπος, η γνώση θα υπήρχε. Οι νόμοι της φύσης θα υπήρχαν ακόμα και αν υπήρχαν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος, και θες σας στη συνέχεια, έχει την δυνατότητα, την βιολογική με πρώτη ματιά, μέσω των αισθήσεών του, να κατανοήσει κάποιες από τις αλήθειες του σύμπαντο και μάλιστα πολλές φορές και καλυμμένες. Θα πρέπει να ξοδέψει πολλή προσπάθεια για να μπορέσει να καταλάβει την αλήθεια κάποιων νόμων. Έχουμε συνηθίσει ε, να μιλάμε για νόμους μόνο μέσα από μαθηματικά και κανένας δεν μας έμαθε ή ελάχιστοι να στο έχουν πει ότι τα μαθηματικά δεν αυτός σκοπός τα μαθηματικά περιγράφουν αλήθειες που εκφράζονται και με λόγια άρα λοιπόν από τις αλήθειες του σύμπαντος ο άνθρωπος προσπαθεί να καταλάβει όλο και περισσότερε. Mm -hmm. τίποτα άλλο mm -hmm. ξέρουμε όμως ότι η αλήθεια που δεν ξέρουμε είναι πολύ μεγαλύτερη μεγαλύτερη από αυτό που γνωρίζουμε οι γενιές και αυτό ζητάμε, οι καινούργιες γνώσεις, όταν φτάσεις στην ηλικία μου, θα έχουν αποκαλύψει ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά που λέω εγώ ή οι άλλοι συνάδελφοί μου δεν ισχύουν ή έχουν επεκταθεί σαν γνώσεις. Άρα λοιπόν, τα δικά μας τα γιατί, πολλά από τα δικά μας τα γιατί, πιθανότητα να νομίζουμε ότι τα προσεγγίζουμε. Την αλήθεια δεν θα τη φτάσουμε ποτέ. Η αλήθεια είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Ο καθένας μας έχει τη δική του αλήθεια ή την αλήθεια του κύκλου του κοινωνικού μέσα στον οποίο βιώνει τη ζωή του, περνάει τη ζωή του, κατά κάποιον τρόπο. Άρα λοιπόν, ο, τι είναι γνώση? Ένα απέλαγος. Mm -hmm. Εμείς τι κάνουμε? Απλώς κολυμπάμε με μια σαμπρέλα <laughs> για να μην βουλιάξουμε. Ποιες το είναι οι δυνάμεις? Η θάλασσα απέραντι αυτής της γνώσης θα μείνει πολύ μακριά από εμάς. Και α κάνουμε του γνώστε, του επιστήμονε, του ε, σοφού, κάθε φορά. Mm. Δεν είμαστε. Απλώ νομίζουμε ότι είμαστε. Διάβασα σε μια συνέντευξή σου έτσι νωρίτερα, που κοίταγα γενικό τι έχει γράψει, τι έχει πει. Πάντα το κάνω, βέβαια αυτό, αλλά το έκανα και μια που θα μιλούσαμε μαζί. Ε, την... Το παράδειγμά σου που φέρει με τα ερωτευμένα φωτόνια. Και το έγραψα μάλλον και στο, και, μάλιστα, και στο διαδίκτυο. Ε, Λέγοντα ότι η γνώση είναι πάντα μέσα μα, απλά. Τι είναι αυτό που τελικά που μας εμποδίζει να, την, να τη βρούμε, να τη γνωρίσουμε και να τη βιώσουμε. Είναι ε, οι αισθήσει μας. Το γεγονός ότι οι αισθήσει μας δηλαδή ε, δεν έχουν την δυνατότητα να μας βοηθήσουν να, να, να κατανοήσουμε το τι σημαίνει γνώση, το τι σημαίνει σύμπαν. Μας βοηθούν τελικά οι αισθήσει μας. Α, αυτό θέλω να, να σε ρωτήσω. Ναι, κοίταξε, ε, το αναπτύξαμε και τελευταία φορά στη, και στο Εράκλειο που είχα έρθει. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό που πάρα πολλοί δεν θέλουν να το πιστέψουν Αν και το καταλαβαίνουν ότι δυστυχώς έτσι είναι Κοιτάξτε να σημαίνεται, υπάρχουν οι νόμοι του σύμπαντος Οι νόμοι του σύμπαντος εκδηλώνονται μέσα αυτό που λέω εγώ συμπαντικό χώρο Με έναν τρόπο που δεν είναι εμφανής στις ανθρώπινες αισθήσεις Και σημαίνει αυτό που ονομάζουμε άνθρωπο ε, Δεν είναι τίποτα άλλο κάτι αντίστοιχο ενό βιοϋπολογιστή η αλήθεια του σύμπαντο μέσα από κάποιες μορφές και σχήματα τα οποία πρωτογενώς δεν αντιλαμβάνονται οι αισθήσει μας, περνάνε μέσα από αυτό τον βιοϋπολογιστή και αυτός ο βιοϋπολογιστής ο ανθρώπινο δημιουργεί ψεύτικες εικόνες τις οποίες ονομάζουμε πραγματικότητα ό,τι βλέπουμε γύρω μας ότι υλικό αντιληπτό μέσω των αισθήσεων μας είναι κάτι ψεύτικο αυτό το ξέρουμε χρόνο. Να σου πω κάτι πολύ απλό. Μαθαίνουν όλα τα παιδιά, από το πρώτο έτος του Πανεπιστήμιου, αλλά και από το Λύκειο και από το Γυμνάσιο, ότι εκεί έξω στο σύμπαν υπάρχει ένας ωκεανός κοχλάζων ενέργειας. Δεν υπάρχουν εκεί έξω στο σύμπαν ούτε μορφές, ούτε σχήματα, εκεί έξω στο σύμπαν δεν είναι... Τα βιολιά που παίζουν την 5η Συμφωνική του Μπετό, δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν μοφές, γεύσεις, δεν υπάρχουν τίποτα άλλο Υπάρχει ο ωκεανός ενέργειας. Τι συμβαίνει, αν κομμάτια αυτής της ενέργειας πέφτουν, πέσουν ε, ε, πάνω στο μάτι μας, με κάτι καλώδια τα οποία λέμε νευρώνες, πάνε σε ένα συγκεκριμένο σημείο του εγκεφάλου μας, αυτή η χήμα η ενέργεια και... Μετατρέπεται αυτή η χήμα η ενέργεια η οποία περνάει από το μάτι μα και πέρασε με το κεφάλαιο, μετατρέπεται σε όλα αυτά τα γεγονότα που εμεί λέμε ορατά φαινόμενα. Το ίδιο συμβαίνει με του ήχου. Mm -hmm. Υπάρχουν συμφωνικέ ορχήστρε εκεί έξω, υπάρχουν νότε, τίποτα δεν υπάρχει. Πάλι κομμάτια τη ενέργεια αυτή με ένα διαφορετικό τρόπο χτυπάνε το τύμπανο. Από το τύμπανο μεταφέρονται μέσω κάποιων νευρώνων πάλι σε ένα άλλο σημείο το εγκεφάλαιο και εκεί μέσα δημιουργούνται οι νότε. Ε, η ήχη, οτιδήποτε ονομάζουμε άκουσμα. Υπάρχουν όμω μαγευτικοί ήχοι, μάλλον. Ορίστε. Υπάρχουν μαγευτικοί ήχοι. Όπω υπάρχουν και πολύ άσχημοι ήχοι. Ε. Ακόμα και στο κεφάλι μας δημιουργούνται αυτοί. Δεν υπάρχουν εκεί έξω στο σύμπαν. Άρα καταλαβαίνει, οτιδήποτε λέμε πραγματικότητα, τι είναι. Αποτελέσματα τη αίσθηση τη όραση, τη ακοή, τη αφή, τη γεύση, των αισθήσεων. Δεν υπάρχουν έξω στο σύμπαν αυτά τα γεγονότα. Υπάρχουν γεγονότα πολύ σπουδαία, τα οποία μελετάει η επιστήμη, αλλά τα οποία δεν είναι αισθητά. Πρέπει να περάσουν μέσα από τον ανθρώπινο βιοπολογιστή για να μπορέσουν να εκδηλωθούν και να τα πούμε πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι μια, ψευ... μια ψευδέστηση του εγκεφάλου μας. Και θα φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Σκέψε να δίνω, ξέρω εγώ, μια συνέντευξη στην Κρήτη. Στην τηλεόραση. Mm -hmm. Ωραία. Τι συμβαίνει. Φεύγει από τις κερές. Και εγώ βρίσκομαι, ξέρω πώς, στην Αλεξανδρούπολη, διανύει μια απόσταση μέχρι την Αλεξανδρούπολη, μετά μπαίνει σε έναν υπολογιστή, σε μια τηλεόραση και τη βλέπουν οι συμπολίτε μα στην Αλεξανδρούπολη. Δεν μου λε, στην διαδρομή από την Κρήτη στην Αλεξανδρούπολη. Άμα κοιτάμε στον αέρα, έξω βλέπουν το Δανέζ να δίνει συνέντευξη. Δεν βλέπω τίποτα. Τίποτα. Θα πρέπει να μπει μέσα σε ένα ειδικό μηχάνημα, το οποίο θα συντονίσω για να μπορέσω να δω το δανέζι που εκείνη τη στιγμή δίνει συνέντευξη. Και αυτό που θα δω δεν είναι ο δανέζις, είναι μια εικόνα του δανέζι. Άρα καταλαβαίνεις ότι αυτό συμβαίνει και στο σύμπαν. Υπάρχουν γεγονότα, αυτό που λέω τα γεγονότα του αόρατου σύμπαντος, και αυτά θα πρέπει να έρθουν στο βιοϋπολογιστή τον ανθρώπινο για να μπορέσει να τα αντιληφθεί. Αυτά όμως δεν είναι λέω Συγγνώμη. Επειδή τα λέω τόσο απλά, δεν σημαίνει ότι είναι μεταφυσική και θεολογία και όλα αυτά τα πράγματα που μου λένε. Αυτά τα πράγματα εξηγούνται μέσα από τη γενική θεωρία τη σχετικότητα, από την ειδική θεωρία τη σχετικότητα, αλλά εν τέλει τα ξέρει και η νευροφυσιολογία. Και μα τα λέει εδώ και δεκάδε χρόνια. Mm -hmm. Δεν λέω κάτι καινούριο. Λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Αλλά χρησιμοποιώ μία ορολογία που να μπορεί να την καταλάβει ο κάθε συμπολίτη να λέω πράγματα που δεν καταλαβαίνουν όλους για να λένε πόσο έξιμος ή ξέρω πόσο σπουδαίος είμαι και τέλα αυτά τα πράγματα. Mm -hmm. Η επιστήμη έχει γύρει όλες. Λοιπόν, yeah. ε, σου μεταφέρω επειδή ανάβεις εδώ φωτιές και στο τσάτ μας υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται για όλα αυτά που λες yeah. και yeah. κάνουν πολύ εύστοχες ερωτήσεις. Ε, σου διαβάζω χαρακτηριστικά ε, μισό λεπτό γιατί... Ε, έρχονται οι ερωτήσεις Λοιπόν, τα άλλα άτομα αντικειμενικά υπάρχουν ή είναι ψεύτικε εικόνε του μάτριξ μας. Πώ το ξέρουμε, Πώ δεν υπάρχουν χρώματα εκεί έξω από το δορυφόρο, ε, Μισό λεπτό. Γιατί η γη εμφανίζεται με χρώματα, Υπάρχουν χρώματα εκεί έξω, Τα χρώματα είναι αποτέλεσμα τη δική μα όραση. Περί περιφάσματο χρωμάτων εδώ συζητάνε και ρωτάνε οι, οι ακροατέ μα. Όταν δες, βλέπουμε τι γη να έχει χρώματα Τι λέμε Ότι το μάτι μας κάνει αυτή τη διαδικασία που σου είπα mm -hmm. Δηλαδή πρέπει να περνάει αυτή η ενέργεια Από το μάτι μας Και εμεί δημιουργούμε την ψευδέση του χρώματος Τα χρώματα λέει βοηθούν στο να οριοθετούν δηλαδή, δηλαδή. δε... Ο σκύλος mm -hmm. Το ξέρετε ότι δεν βλέπουν χρώματα Δεν βλέπουν χρώματα βλέπουν αυρό Γιατί Γιατί ο εγκυφαλός είναι και αφού με ένα τέτοιο τρόπο όσο να μην δημιουργεί χρώματα. Mm -hmm. Το ξέρετε ότι υπάρχουν ζώα τα οποία ακούνε πολλές φορές. Εκατοντάδες φορές πιο μακριά από ότι ο άνθρωπος. Βεβαίως. Και ότι βλέπουν πάρα πολύ πιο μακριά από ότι ο άνθρωπος. Εκεί που δεν μπορεί να δει ο άνθρωπος. Γιατί, Γιατί ο εγκέφαλός τους είναι διαμορφωμένο με ένα τέτοιο τρόπο που αυτό που δεν ακούει ο άνθρωπος αυτοί το ακούνε. Θα ήθελα να πω ότι το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα απλά πράγματα δεν τα μαθαίνουν στο σχολείο μας. Για να μπορέσω να σου εξηγήσω επιστημονικά πράγμα που δεν κάνω στις διαλέξεις μου όταν είναι για ένα ευρύ κοινό, είναι το εξής. Ότι για να μπορέσεις να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις πρέπει να γνωρίζεις μια σειρά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Γιατί δεν μας στο σχολείο. Και κάνω μια απλή και έτσι ερώτηση. Έχουμε αποδείξει πειραματικά ότι αν έχουμε μπροστά μας έναν τύχο στερεό, το 99,999% ,99 αυτού του τοίχου είναι κενός χώρος. Και ρωτώ, γιατί δεν βλέπουμε τις τρύπες. Η απάντηση είναι επιστημονικότατη, την γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες, αλλά αν ρωτήσουμε τον οποιοδήποτε, οι like μα απαντήσουν. Θα έπρεπε να απαντάει, και αυτό δεν φταίει ο δάσκαλο που δεν το λέει στα παιδιά, δεν απαντάει, φταίω εγώ που δεν τον έμαθα το δάσκαλο. Μπορούσε να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση ένα δάσκαλος. Δηλαδή οι γνώσεις που χρειάζονται είναι πάρα πολύ απλέ. Δεν τι διδάσκουμε όμως. Γι' mm -hmm. αυτό φαίνεται το ότι δεν βλέπω τις τρύπε σαν κάτι μεταφυσικό. Και πολλά άλλα. Mm -hmm. Και η ερώτησή μου είναι γιατί δεν τα μάθαινε. Και αφού η ύλη, όπω λε, είναι συμπίκνωμα ενέργεια, γιατί δεν μπορούμε να περάσουμε μέσα από τον τοίχο, αφού και αυτό είναι συμπίκνομα ενέργεια και εμεί είμαστε συμπίκνομοι. Εμεί πρέπει να μάθουμε μερικά πραγματάκια, διότι τα, αυτά τα σωματίδια που υπάρχουν μέσα έχουν αποστικέ δυνάμει που αποθούν τα δικά μου σωματίδια. Και θα θέλω ένα άλλο απλό παράδειγμα. Βάζω ένα μαχαίρι και τρυπάω ένα κομμάτι βούτυρο. Ξέρεις εκείνα τα χρητικά με, με τη μύτη στα μαχαίρια Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες αυτή η μύτη Πάει και τρυπάει τα άτομα τον πυρήνα Δηλαδή κάνει μια διάσπαση του πυρήνα του ατόμου και γίνεται έκρηξη Όχι Θα πρέπει να μας μάθουν στο σχολείο μας Ότι αυτά τα σωματίδια του μαχαιριού Γύρω τους έχουν ένα αποστικό πεδίο Δυνάμεις αποστικέ. Και το βούτυρο έχει αποστικέ δυνάμεις όμως τι συμβαίνει, οι αποστικές δυνάμεις του σίδερου είναι πιο μεγάλες από τις αποστικές δυνάμεις του μαχαιριού και μόλις ακουμπάμε το μαχαίρι στο βούτυρο, αποθεί το βούτυρο και βγαίνει αυτή την άλλη πλευρά, δεν το τρυπάει, το αποθεί. Απλές γνώσεις φυσικής που θα έπρεπε να ξέρουμε από το δημοτικό, αλλά κανένας δεν με mm. Και λέει γιατί. Mm. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, σε άλλα μέρη του κόσμου τα ξέρουν τα παιδιά πολύ μικρά. Γιατί δεν μπορούμε να τα μάθουμε και στα ελληνόπουλα. Εδώ πέρα στο σχολείο, ξέρεις, στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο το δυτικό πολιτισμό. Πήγαινε σχολείο, παίρνουμε πτυχία για να βρούμε δουλειά. Και όχι να αποκτήσουμε γνώσεις, όχι να λύσουμε προβλήματα σε κάποια ανθρώπινα γιατί που δημιουργούνται. Εδώ στην Ελλάδα το σχολείο δεν δημιουργεί γιατί που να απαντάει. Σου μαθαίνει πράγματα για να βρεις αύριο δουλειά. Εγώ και δεν και να... αν τη βρεις Για καπιά δουλειά να ζήσεις mm -hmm. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της Του σχολείου Είναι αυτό που λέω ότι Προκλητικό και αυτό Ότι η εκπαίδευση εδώ στην, Το σχολείο στην Ελλάδα Δίνει εκπαίδευση και εκπαιδεία Αλλά μην ξεχνάμε ότι εκπαιδεύω Και τον είναι κληματία Οι εκπαίδερες δεν πάδοτε καλό πράγμα mm. Θα πρέπει λοιπόν να παρέχει Το σχολείο μας Και εκπαίδευση και παιδεία Παιδεία δεν παρέχει Γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν βλέπουμε τι τρύπε στον τοίχο. Η σύγχρονη Α, φυσική, λε, έχει πει και έχει γράψει, διδάσκει ότι, υπάρχουν, ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι απομονωμένοι. Η, η μοναξιά δηλαδή είναι μια ψευδέστηση, γιατί σε άλλη σου συνέντευξη μιλούσε για τη μοναξιά του ερευνητή και ότι στην ουσία ο ερευνητή είναι μόνο του. Ναι, ε, αλλά όλα αυτά τώρα κοίταξε, γιατί τα στηρίζει στη φυσική. Τι συμβαίνει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι. Το σύμπαν είναι μια ολότητα η οποία δεν τέμπνεται. Δηλαδή, αν έχω δύο ανθρώπους, λέω, το κενό τους χωρίζει. Αλλά ξέρουμε πλέον τη φυσική του κενού. Θα αρχίσουμε να μιλάμε πάλι. Έχω αρχίσει την πρώτη διάλεξη να έδωσα και στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη φυσική του κενού. Δεν υπάρχει κενό. Κενό είναι κάτι που δεν βλέπω. Και για να το καταλάβουν τα παιδάκια του Δημοτικού, του λέω το εξής... Θυμάστε όταν είμαστε ψηρίκια, εσεί είσαι και μικρή, δεν ξέρω αν σα πείτε, εσεί είχατε γρήγε. Ναι, πώ δεν είχαμε. Ωραία, σκοτεινό το δωμάτιο και πέφτει από μια γρήγια πέφτει μια ακτίνα φωτό. Αν την κοιτάξουμε μέσα την ακτίνα φωτό, θα δούμε σωματίδια μέσα. Πραγματάκια, αερούνται μέσα στο φω. Εάν mm -hmm. το δούμε με μικροσκόπιο, θα δούμε ότι υπάρχουν κι άλλα πράγματα. Υπάρχει οξυγόνο, υπάρχει υδρογόνο, <laughs> υπάρχουν τα σωματίδια αυτά το την, μπολούση, όπως το είναι, την ε, ε, που, που, που γυρνάνε μέσα από το πετρέλαιο, τα και τα κτλ. Αυτά δεν βρίσκονται γύρω μας. Υπάρχει η ενέργεια που φεύγει από το σώμα μας. Ε, Υπάρχουν άπειρα πράγματα που βρίσκονται και κολυμπάνε μέσα από το κενό. Αυτό το κενό απλώς με την κλασική φυσική. Είναι το πιο γεμάτο πράγμα. Σήμερα όμως η σύγχρονη φυσική, η φυσική, η κτλ σε αυτές οι επιστήμες που δεν είναι διδάξιμες, δεν διδάσκονται στο σχολείο. Μου λένε και άλλα πράγματα ότι έχει το κενό πειραματικά αποτεδειγμένα. Άρα λοιπόν το σύμπαν, η σύγχρονη επιστημονική γνώση, το βλέπει σαν μια ενότητα. Σαν ένα αδιάσπαστο όλων. Αυτό το όλον, το αδιάσπαστο, αυτό που παλιά το ονομάζαμε κενό και το ταυτίζαμε με το τίποτα, είναι το πιο γεμάτο. Πράγμα, μέσα στο σύμπαν, τις τομές μέσα σε αυτό το συνεχές χώρο, την ολικότητα την οποία λέω, τι κάνουν οι αισθήσει μας, αυτός ο υπολογιστής καταλαβαίνει μόνο περιοχές που η πυκνότητα του υλικού είναι μεγάλη. Και αυτά τα οποία είναι πιο μικρά από ένα συγκεκριμένο όριο δεν τα βλέπει. Αυτό είναι όλο. Νομίζουμε ότι υπάρχει και κενό που μα χωρίζει. Εάν ξέραμε φυσική, με πειράματα και όχι με θεωρίε, θα καταλαβαίναμε ότι αυτό το οποίο δεν βλέπουμε είναι το πιο γεμάτο πράγμα που μα ενώνει. Παράδειγμα, έχουμε και βράζουμε μπεμπελάκι για ξέρω πώ το λένε αυτό που, το, που τρώνε τα μωρά. Mm -hmm. Μέσα εκεί, αν δεν το ανακατεύσουμε καλά, μέσα σε αυτή την κρέμα που φτιάχνουμε για το μωρό, υπάρχουν σπομπαλάκια. Τα σκομπαλάκια δεν είναι κρέμα. Είναι κρέμα μεγαλύτερη πυκνότητα. Ε, οι αισθήσει μα καταλαβαίνουν μονάχα τα σκομπαλάκια και δεν καταλαβαίνουν το υλικό που υπάρχει γύρω από τα σκομπαλάκια. Είναι μία ενότητα. Αυτό δεν είναι μεταφυσική. Αυτή την ενότητα, για να σου να, να καταλάβεις, τι λέει η γενική θεωρία τη σχετικότητα, κοροχρονικό συνεχέ. Ο το λέει ψερδοκενό. Με καταλαβαίνεις ε, ότι για να ε, μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι αυτά που λέω δεν είναι μεταφυσική, δεν είναι θεολογία αλλά είναι εφηρμοσμένη, πειραματική, σύγχρονη φυσική δηλαδή είναι πειραματικά αποδεδειγμένη, ξέρω εγώ, κυβαντική φυσική ε, Τι να σου πω ωραία. ότι ε, πριν δύο χρόνια έγραψε για κυβαντικούς υπολογιστέ. Ε, τι μου γράψανε βρισίδη. Από κάτω από το αρφράκι που γράψα για κυβαντικούς υπολογιστές δεν, δεν λέγεται. Διότι θεωρούσαν οι άνθρωποι και δεν τους ψέγω. Ότι αυτά που λέω είναι παραμύθια, ότι είναι φαντασιώσεις, ότι είναι τρέλες στο Δανέζι. Τι να σου πω. Και τώρα πλέον είναι γεμάτο όλα τα περιοδικά με κυβαντικούς υπολογιστές. Χρησιμοποιούνται στο διάστημα με χιλιάδες εφαρμογές. Ε, θα πρέπει και δεύτεροι συμπολίτε μου, αλλά αυτή, αυτή η οργάνωση ε, του σχολείου να μαθαίνει στα παιδιά μας πράγματα τα οποία θα τους φανούν χρήσιμα στη ζωή τους. Γιατί Για τη σύγχρονη φυσική, τα σύγχρονα μαθηματικά, οι σύγχρονες θετικέ επιστήμες συνδέουν τους φυσικούς νόμους με την καθημερινότητα του πολίτη. Εδώ ήθελα να και... φτάσω... Εδώ. Μπορεί ένας, μπορεί ένας άνθρωπος απλός, καθημερινός, να εμπεδώσει αυτά τα πορίσματα της νέας φυσικής και να τα, να, να, να, να τα βάλει μέσα στην καθημερινότητά του. Γιατί αν μπορούσε να κατανοήσει ο απλός άνθρωπος, ο καθημερινός άνθρωπος, ότι τα πάντα είναι ένα γιατί αυτό μου λες, μου λες ότι δεν είμαστε ε, εγώ αλλά είμαστε εμείς είναι έννοιες βαθιές που χαρακτηρίζονται και φιλοσοφικές. Αλλά εδώ τις... Ε, Πώ λένε, της, ε, Επιστημονικά τη τεκμηριώνει με αυτά που μα λε. Πώ μπορεί στην τα καθημερινότητά τα μας τα... αυτό Τι να το. Ένα τα... τα... Για να ε, τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Κοίταξε. Το πρόβλημα είναι το εξή. Οι άνθρωποι λέμε εμεί και τα δέντρα. Θεωρούμε ότι τα δέντρα και εμείς είναι άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει συνέχεια. Καταστρέφω το δάσο στο βουνό. Τι γίνεται, πλημμυρίζω στην επόμενη νεροποντή και πνίγω τη δική μου. Τι συμβαίνει εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την ολικότητα. Οι άνθρωποι δεν την καταλαβαίνουν γιατί δεν έχουν διδαχθεί. Που λέει το εξής, σε έναν άνθρωπο να χάρη. Είναι δυνατόν να κόψω το χέρι του χωρίς να πάσχει το άλλο σώμα του. Είναι δυνατόν να τρυπήσω την καρδιά του και να μπει καρδιά είναι πρότατη. Όλα συνδέονται με κάποιους νόμους μες στο σύμπαν, όχι με τα φυσικούς, καθαρά επισμονικούς. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ενότητα, πάντως του ανθρώπου με τη φύση. Αν δεν την καταλαβαίνουμε, θα μας τη δώσει η φύση να την καταλάβουμε. Κόβουμε το δάσος, θα πνιγούμε εμείς. Κάνουμε άλλα πράγματα ενάντια στη φύση, η φύση λέμε μας εκδικείται. Όχι, είναι αποτέλεσμα της ολικότητα. Αν καταλαβαίναμε ότι όλα είναι ένα, θα καταλαβαίναμε ότι κάνοντας κακό στο δίπλα μας, σε λίγο καιρό θα υποστούμε το ίδιο κακό. Είναι αυτό που λέμε ότι αν δεν βοηθήσουμε το γείτονο να σβήσει την παρκαγιά του σπιτιού του, σε λίγο θα δούμε το δικό μας σπίτι να καίγεται. Γιατί δεν είναι άσχετο το ένα σπίτι με το άλλο, θα καταλάβει λοιπόν ο άνθρωπο ότι όταν όλα είναι ένα, όλα συνδέονται μεταξύ του. Κάθε κακό που κάνει στο μέρο, σε λίγο θα έρθει και στο όλον. Έτσι δεν λέγαμε για πολλά πράγματα. Έτσι, ότι δεν λέμε το συμφέρον μα και τι με νοιάζει να κάνουν οι άλλοι. Εγώ να έχω πολλά και να μην ξέρω τι τρώω και κάνω και γύρω μου όλοι. Να ναι, και, και ας ψοφίσει η να του να εμένα δεν με νοιάζει. Ναι, λοιπόν, ε, άμα ε? οι άλλοι γύρω-γύρω πεινάνε, και άλλοι είναι άλλοι και εγώ με εγώ, ε, σε κάποια στιγμή οι άλλοι που πεινάνε πάρα πολύ θα μου τα πάρουν όλα εμένα. Ναι. Γιατί πεινάνε πολύ και δεν τους δίνω καμία σημασία. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι φυσικοί νόμοι έρχονται και δένουν με την καθημερινότητά μας μόνο που δεν το καταλαβαίνουμε. Και όταν μας συμβεί κάτι, μας στείει ο Δήμαρχος, μας στείει ο Θεός, μας στείει ο Αλλάχ και δεν ξέρω ποιος άλλο μας στείει. Και δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτό που φταίει είναι η μία αντίληψή μας της ενότητας όλων των φυσικών νόμων μες στο σύμπαν. Ωραία. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι και να, να, να το επεκτείνουμε λίγο... Και να έρθουμε στην οντότητα, αν μπορώ να πω, που λέγεται άνθρωπος. Τι είμαστε τελικά εμείς οι άνθρωποι. Είμαστε ύλη, είμαστε ενέργεια, είμαστε σκέψεις, είμαστε συναισθήματα, νους, καρδιά, ψυχή. Εδώ μπαίνουν πάρα πολλές, έτσι έννοιες, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο αφορούν την επιστήμη της φυσικής. Τι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Ναι, γιατί κάποιοι... ναι, Και αυτά όλα είναι πολύ απλά πράγματα. Αλλά ξέρεις, όταν κάποια πράγματα χαλάνε την... Ε την ψυχολογική μας κατάσταση, θέλουμε να μην τα μαθαίνουμε. Για να δούμε, λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα. Ο άνθρωπος, αυτό που λέμε άνθρωπο και τον βλέπουμε και τον ακούμε, τι είναι, είναι και αυτό ύλη. Mm -hmm. Έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει ότι η νόμη της φυσικής για την ύλη ισχύει και για τον άνθρωπο. Όταν λέω, λοιπόν, ότι η ύλη αποδεικνύεται πειραματικά ότι είναι μία ψευδέστηση, ένα μάτριξ και ο άνθρωπος είναι ένα μάτριξ. Και αυτό είναι η ύλη. Τώρα, είναι σχεδόν αδύνατον, όπως καταλαβαίνεις, όσο και να προσπαθήσω μέσα σε ένα ελάχιστον διάστημα να πω όλα όσα χρειάζεται. Και το, καταλαβαίνω, πει, νόσο, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω την Κρήτη την αγαπάω ιδιαίτερα και ξέρεις τους λόγους που αγαπάω και την Κρήτη ε, ε, τα έχω πει πάρα πολλές φορές λέω όμως το εξής ότι να καταλάβουμε ότι ό,τι αποκαλύπτει πειραματικά η φυσική για την δίνη αυτό ισχύει και για τον άνθρωπο τελευταία διάλεξη λοιπόν είπα το εξής ότι για σκέψω πάρε την τηλεόρασή σου τι κάνει η τηλεόραση? παίρνει κάποια γεγονότα, ενέργεια από μου πίσω από την ενέργεια υπάρχουν και άλλα πράγματα, ενέργεια η οποία περνάει μέσα από την τηλεόραση και μου δίνει εικόνα. Mm -hmm. Για κοίταξε, μέσα στα κυκλώματα υπάρχει και η ενέργεια η αόρατη, που δεν την έβλεπα στη διαδρομή Κρήτη, ξέρω Αλεξανδρούπολη. Στο ίδιο μηχάνημα υπάρχει το κατράν που βλέπω τι βιευδές τη εικόνας, αλλά όλα αυτά γίνονται μέσα από ένα μηκάνημα. Μία διάταξη ύλης. Αυτό το ακριβώς το ίδιο υπάρχει και στον άνθρωπο. Υπάρχει μέσα του, μέσα σε αυτό το κατασκεύασμα που λέγεται άνθρωπος και δεν με ενδιαφέρει ποιος το έφτιαξε. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Υπάρχει και το αόρατον που μπαίνει μέσα στον υπολογιστή και το καντράν τη τηλεόραση που βλέπω την ψεύτικη εικόνα, υπάρχει και το μηχάνημα. Αν τώρα εσύ θέλει αυτό το αόρατο, το οποίο δεν αντιλαμβανόμαστε, που υπάρχει μέσα στο μηχάνημα, κινείται μέσα ε, στα κυκλώματα της τηλεόρασής σου. Να το λες ψυχή, να το λες φνεύμα, οκ, okay, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι μέσα στον άνθρωπο εν υπάρχει το υλικό αυτό το περίεργο το οποίο λέμε κενό, το οποίο λέμε ψευδοκενό και τα λοιπά και τα λοιπά. Εν υπάρχει και αυτό το αόρατο, το οποίο έχει φυσικούς νόμους αυτό το αόρατο, του οποίου γνωρίζουμε, mm -hmm. υπάρχει η ψευδέσθηση του καντράν του δημιουργεί ο εγκέφαλό μας, υπάρχει και το μηχάνημα. Πάρα πολύ απλό πράγμα. Αυτό το διδάσκει οι κυβερνητικοί, υπάρχουν κλάδοι των θετικών επιστήμων και τα διαβάζω σε επίσημα επιστημονικά βιβλία από τότε που ήμουν 17 χρόνων. Αυτά που διαβάζω λοιπόν εγώ, Κύβερνητική του Βίνερ, τον Σχάρη, αρχές υπολογιστών, νευροφυσιολογία, είναι πολύ γνωστά αυτά. Κανένα δεν μα τα διδάσκει. Και όταν για πρώτη φορά βγαίνει κάποιος και τα λέει, χρειάζεται πολύ χρόνο υπομονή και επιμονή και αγάπη στου ανθρώπου για να μπορέσει να ξαναοικοδομήσει μέσα στο βιοϋπολιστή των ανθρώπινων τη γνώση που ήδη ξέρει η ανθρωπότητα εδώ και δεκαετίες αλλά δεν μας εντάσσει κανένας. Mm. Δεν είναι οι άνθρωποι περίεργοι όταν βρίζουν το Δανέζι ότι αυτά που λέει είναι τρελά και, τα λοιπά και τα λοιπά. γιατί πάλι το σχολείο μας έχει μάθει αν κάτι πει κάποιος που δεν είναι μέσα στα κουτάκια του μυαλού μας που τα γέμισε στο σχολείο, τότε αυτά που ακούμε είναι αναβασμένα. Είναι κουταμάρες. Mm -hmm. Δηλαδή, έχουμε ένα σχολείο που δεν διαμορφώνει ανθρώπους που θα αλλάξουν την κοινωνία, αλλά ανθρώπους που θα διαιωνίσουν δόγματα που είναι πλέον ξεπαρασμένα. Hey. Να έρθουμε λίγο σε αυτό που σε ρώτησα για τον άνθρωπο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και αυτό το έχουμε παρατηρήσει. Φαντάζομαι και εσύ θα έχεις ακούσει, θα έχεις δει, θα έχεις μιλήσει, θα έχεις διαβάσει, θα έχεις δει. Ε, οι οποίοι έχουν κάποιες δυνατότητες οι οποίες δυνατότητες, δυνατότητες συγγνώμη, ξεπερνούν τους γνωστούς νόμους της φύσης. Ισχύει αυτό. Ανάς, δηλαδή. μου, Έχω αναφέρει πολλές φορές... Θέλω έχω να σου πω σημαντικά. ότι πώ γίνεται ένα άνθρωπο, α πούμε. Θα από πανεπιστήμια. Αλλά δυστυχώ ζούμε σε μια εποχή που πλάθονται παράδοξα πράγματα, όχι αληθινά, για να κερδίσουμε οικονομικά. Και έχω πολύ κακή εμπειρία από αυτό. Το ξέρει πάρα πολύ καλά τη εμπειρία. Λοιπόν, όταν έχει. Έχουν, δηλαδή υπάρχει ένα άνθρωπο. Mm -hmm. Ποιοι, πότε, πού. Ποιος σας μελέτησε. Είμαστε λοιπόν εύπιστοι σε πολλά πράγματα. Αυτή την ευπιστία μας σε περίεργα πράγματα την εκμεταλλεύονται κάτι και έχουν γίνεται εκατομμυρίωση. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι για να πιστέψουμε ένα γεγονός που λέει το facebook, ή ξέρω εγώ λέει ένα βιβλίο που κυκλοφορεί και πουλάει ξέρω εγώ και άλλες αντίτυπα, που είναι η ξερω εγω λεει ενα βιβλιο που κυκλοφορει και πουλαει χιλιαδε αντιτυπα που ειναι η αληθεια και με το ψέμα. Πρέπει να μπορεί αυτό που μιλάει για κάποιον που κάνει περίεργα πράγματα να ξέρει ποιο είναι. Να μου ποιο είναι αυτό που τα κάνει τα περίεργα πράγματα. Αν έχουν ελεγχθεί αυτά τα περίεργα πράγματα. Τι συμβαίνει σήμερα, ξέρουμε. Περίεργα πράγματα που συμβαίνουν που δεν ξέρουμε πώ ερμηνεύονται. Ωραία, να κάνω το ερώτημα διαφορετικά. Μπορεί να υπάρξει ένα άνθρωπο που να κάνει περίεργα πράγματα. και εγώ δεν το χαρακτήρισα έτσι. Δηλαδή, ε, ε, ε, δεν το πήγα εκεί. Ε, σω δεν το διατύπωσα καλά το ερώτημα. Μπορεί ένας άνθρωπος ε, να, κάνει, να, να, να υπερβεί, αν θέλει, σε ένα νόμο της φύσης. Για παράδειγμα, να αιω, αιωρηθεί, ας πούμε. Υπάρχει, μπορεί να, να γίνει. Ε, μπορεί, να μπορεί να, να το δει. καταφέρει ένας άνθρωπος αυτό. Εγώ δεν, είμαι, ε, ε, ε, ε, ε, ε, εγώ δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που θα προσπαθήσω να σου εξηγήσω τώρα αυτό που λες να ύπτανται να, να ένας άνθρωπος. Εγώ ξέρω να σου πω ότι εάν μάθει ο μέσος άνθρωπος το τι γνωρίζει η επιστήμη σήμερα... Θα αλλάξει ολόκληρη η κοινωνία. Το πρόβλημα λοιπόν της, ε, των ανθρώπων σήμερα που δεν ξέρουν τίποτα. Τίποτα από αυτά τα οποία η επιστήμη έχει αποκαλύψει. Απιθανότητες έχει αποκαλύψει. Τα τελευταία 100 χρόνια. Που δεν τα ξέρει γιατί δεν τα λένε. Mm -hmm. Το πρόβλημά του είναι αν υπάρχει κάποιος ο οποίος να αιωρείται. Όχι. Δεν είναι το πρόβλημά του Αυτός... αυτό. Όχι, εγώ σε Nicisle? ρωτάω αν ο άνθρωπο. Όχι, δεν σε ρωτάω αυτό. Όχι, δεν λέω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ αρνούμαι να απαντήσω. Μου λέει ο άλλο που μα μέσα στη γη ένα χρόνο και μετά βγαίνει ζωντανό. Ποιο είναι αυτό, Μογγουρού, λέει ο Τάδε. Το έχει κάνει μπροστά σε κανέναν. Εγώ ξέρω που μα Τα ταχυδακτολογικού που κάνει και άλλα πράγματα. Να σου πω κάτι. Υπήρχε, το έχουμε συζητήσει αυτό και από κοντά και ναι, έχουμε ναι. πολλά και γνώση των Ήρθε ο Γιούρι Γκέλλερ και λιγούσια κουτάλια βλέποντάς τα κρατώντα στο ένα δάκτυλο. Ξέρεις μου σημαίνει, θα πω κάτι που σου το έχω πει. Ήρθε κάποιος ταχυακτηριγός, σου έχω πει και το όνομά του, υπάρχει και μπορεί να τον βρούμε τον άνθρωπο, εξαιρετικό παιδί. Και μου είπε, εγώ μπορώ να κάνω αυτό που κάνει ο Γιούρι Γκέλλερ, σου λέει ότι είναι ταχύδα κτινουργία. Δεν μπορώ να σου πω το κόσμο Και μου το έκανε Δεν μπορώ να σου πω το κόσμο γιατί την είναι η δουλειά μου Ωραία. Και μου πρότεινε Να πάμε στην τηλεόραση Να πω εγώ Σαν επιστήμονας Ότι ξέρετε να και άλλο άνθρωπος με υπεράνθρωπες Προσπάρει σχελικά Να λυγάει κουτάλια Και μετά να αποκαλύψω ότι δεν θα έχει ο εκτινουργός Ωραία Να θέσω το ερώτημά μου διαφορετικά Είσαι κατανοητό Το, το καταλαβα το καταλαβαίνω θα αυτό. Θα πρέπει πρώτα να μάθουμε και μετά το μυαλό μας να πηγαίνει πάντοτε σε περίεργα φαινόμενα. Μα δεν το πάω Έξω σε περίεργο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μην μπει αυτό το κομμάτι γιατί είναι άλλο. Περίμενε. Εγώ δεν μιλάω. Ε, δεν θέλω να μιλήσω ούτε για τα χιδακτυλουργούς, ούτε ξέρω. για γκουρού. Πολλούς απατεώνας που κάνουν αυτά τα πράγματα. Ωραία. Και Εγώ... Πον, επειδή μελετάς το, το σύμπαν, επειδή μελετάς την ανθρώπινη ύπαρξη, επειδή, επειδή, επειδή, μελετάς πολλά πράγματα και ενημερώνεσαι για πολλά πράγματα. Ρωτάω, αν ο άνθρωπος ως οντότητα, ως φύση, ως αυτό που είναι. Δεν ξέρω πώς μπορούμε τώρα να δώσουμε έναν ορισμό της ανθρώπινης ύπαρξης, εμάς περιπτώσει. Έτσι όπως τον γνωρίζει σήμερα η επιστήμη. Έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει με κάποιον τρόπο νόμους τη φυσική. Αυτό ήθελα Γιατί να είπες Δεν ξεπερνάει τους νόμους φυσική. Εφαρμόζει νόμους φυσικείς Παγνοεί Πολύ ωραία Μπορεί λοιπόν δηλαδή, πολύ ωραία. Αυτό, αυτό με καλυπτει πληρών Ξέρουμε πάρα πολύ καλά Αυτό είναι Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον ε, Την υπομονή και την επιμονή να μάθουν mm -hmm. Έχουν συνηθίσει Τα κόμιξ Δηλαδή γελάω Λέει η φιλοσοφία του Πλάτωνα Σε κόμιξ 12 θελίδων mm. Αν είναι δυνατόν τη φιλοσοφία του Πλάτωνα σε 12 σελίδε με κόμικς, με του Αν του δώσουμε να διαβάσει 20 σελίδε, 50 σελίδε, 100 σελίδε, δεν διαβάσει. Είναι του εύκολου, του γρήγορου. Η ε, γνώση δεν θα αποκτήσει με τον τρόπο αυτό. Εγώ δεν είμαι πολιτικός για να μην λέω την αλήθεια για να παίρνω ψήφου. Με καταλαβαίνει. Άρα λοιπόν λέω ανθρώπου ότι αν θέλουν να απαντήσουν στα γιατί του πρέπει να τα σπουδάσουν. Πρέπει να μάθουν πράγματα. Κανένα θα του απαντήσει έτσι. Είναι δυνατό να μα κάνει Α, με λέει ψυχή. Τι θα του πω. Θα του μιλήσουμε ένα τεταρτάκι 20 λεπτά, 2 ώρε, και θα σου εξηγήσει την ψυχή, που άλλου κάνει 20 χρόνια και την μελετάει. Mm -hmm. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή, επιμονή και να αρχίσουμε να μαθαίνουν πρώτα αυτό που μπορούμε να αποδείξουμε. Και είναι τόσο μυθικά αυτά που μπορούμε να αποδείξουμε και δεν μας μαθαίνουν, που αυτά προηγούνται. Παράδειγμα, γιατί δεν διαβάζουμε, έχει γεμίσει ο κόσμος, σε όλε τι διαλέξεις το λέω, με ένα μικρό τσιπάκι που εμφυτεύουν όχι μέσα στον εγκέφαλο, κάτω από την επιδερμίδα μας και πριν το κρανίο, μπορεί ο άνθρωπος με την σκέψη του να κινήσει ρομπότ σε απόσταση 60 χιλιόμετρων και εξηγώ, τα πανεπιστήμια που κάναν το πείραμα, πού το κάναν, πώς το κάναν, ποια είναι η διαδικασία. Άρα καταλαβαίνεις ότι όταν ένας άνθρωπος με τη σκέψη μόνο καθοδηγεί καθ οδηγεί ένα ρομπότ σε απόσταση 60 χιλιόμετρων τι θα κάνει, ασύρματα, αυτό σημαίνει ότι το μυαλό του ανθρώπου μπορεί να κάνει πράγματα που εμείς τα απορρίπτουμε σήμερα. Πάρα πολύ απλό. Το τι θα κάνει, αυτό το συζητάμε. Υπάρχουν άλλα κεφάλαια της φυσικής που μου λένε τι θα μπορεί να κάνει. Αυτό πρέπει να το σπουδάσουμε. Όταν λέω το σπουδάσουμε, ενώ όχι να διαβάσουμε τα μαθηματικά, αλλά να δούμε τα πειράματα που έγιναν για να μπορέσει να αφομοιώσει ο άνθρωπος ότι αυτό που του λέμε δεν είναι μεταφυσική γενεολογία, είναι εφερμοσμένη επιστήμη. Και θα σου πω κάτι. Στο έχω νομίζω παλιότερα. Λέω. Όποιος θέλει να αλλάξει τον κόσμο, σημαίνει ότι θέλει να, να αλλάξει τους πολίτες του δυτικού πολιτισμού. Ε, στο δυτικό πολιτισμό για να σε πιστέψει κάποιος, βαθιά μέσα του να σε πιστέψει και να κάνει πράξη αυτά που του λες, θα πρέπει να του τα αποδείξεις με πείραμα. Mm -hmm. Και λέω εγώ, πόσοι σοφοί άνθρωποι δεν έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια. Ανθρώπινη ύπαρξη. φιλόσοφοι, αβατάρ, γουρού. Είπανε πράγματα εκπληκτικά. Εκπληκτικά. Άλλαξαν τον κόσμο. Όχι. Γιατί, Γιατί δεν μπορείς να αποδείξει τίποτα με πείραμα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν πολιτισμό άπιστο θωμά. Άρα, για να μπορέσεις να αλλάξεις τον κόσμο... Να αλλάξει τον πολιτισμό ενώ θα πρέπει στο μέσο άνθρωπο να του αποδείξεις αυτά που λες με πειράματα και όχι απλώς να του λες μία σκέψη. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, όπω μου είπε, ο άνθρωπο να πετάει. Ήξερα ότι θα μπορούσε ο άνθρωπο, ξέρω να είναι έτσι. Ε, μα το θα διευκρίνησα όμω το ερώτημα. Το, το διευκρίνησα. Δεν είπα τα κάνουμε, αλλά δεν μου απαντήσει. Ναι, το διευκρίνησα, το διευκρίνησα όμω το ερώτημα. Διευκρίνησα. Δεν το διατύπωσα σωστά. Δεν το διατύπωσα σωστά και το, σωστά και το διευκρίνησα. Μην μου το κοπανά τώρα συνήθεια. Ότι... Αυτό λέω. <laughs> ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν... Αυτό έχω το παράδειγμα Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν... να πω, γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, λοιπόν. Θέλω να πω ότι θα πρέπει πάντοτε να μην κάνουμε ερωτήσει. Ε, έτσι περίεργες mm. αφού δεν ξέρουμε όλα εκείνα τα θέματα που θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν αυτά τα πίθανα ερωτήματα που τοποθετούμε ξέρω εγώ και τα λέμε και τα συζητάμε και τα λοιπά να λύνουμε πρώτα τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση και πειραματική Μάλιστα Ωραία. Ε, Μάνο, θα μου επιτρέψεις να κάνουμε έτσι ένα διάλειμμα να πάρεις και εσύ μια ανάσα. <Κι> ε, να πάρουν και οι ακροατές μας μια ανάσα και θα επανέλθουμε σε Βεβαίως. λίγα λεπτά ε, για να συνεχίσουμε Βεβαίως. τη συζήτησή μας. Είναι, είναι το κατανοώ και. Ωραία. Ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαρισμονήσαστε και είμαστε εδώ στον Αλμπέντο 14 Συζητάμε με τον ομότιμο καθηγητή αστροφυσικής τον κύριο Μάνο Δανέζη και λέμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα έχουμε εδώ και τις αντιρρήσεις μας και στο διάλειμμα έτσι λίγο τα λέγαμε για το μέχρι που τελικά θέλω να σε ρωτήσω Μάνο να, με αφορμή λοιπόν αυτά που λέγαμε στο διάλειμμα μέχρι που μπορεί να μιλήσει ένα επιστήμονας Ένας επιστήμονας μπορεί να πάρα πολλά πράγματα Βλέπει πράγματα στο εργαστηριό του ή στη μελέτη θεωρητική την οποία κάνει. Δεν έπρεπε το ότι επιστήμονα δεν σκέφτεται, αλλά για να μιλήσει στον κόσμο θα πρέπει να του πει τα πράγματα που έχει αποδείξει ότι είναι έτσι, όχι αυτά που σκέφτεται. Γιατί ένα επιστήμονα μπορεί να σκέφτεται εκατομμύρια πράγματα, χιλιάδε πράγματα, και από αυτά χιλιάδε που σκέφτεται και προσπαθεί να τα αποδείξει, να αποδείξει μόνο τρία. Θα πρέπει να πει στον κόσμο όλα τα άλλα. Τα οποία απέδειξε ότι δεν ήταν σωστά, θα του πει μονάχα τα τρία που απέδειξε. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως ε, έξω, από, την, έξω από, τον, από το ραδιόφωνο, mm -hmm. ότι ε, ε, ε, κοιτάξε να σηγίνεται, ε, ε, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Το πρόβλημα του είναι το εξής ότι πρέπει να καταλάβει ότι αυτά που του λένε μπορεί να αποδειχθούν κιόλας. Θεωρίες υπάρχουν πολλέ. Θα έχει δει ότι μπορώ να μιλάω για περίεργα πράγματα, δεν έχω μιλήσει ποτέ για θεωρία χορδών. Δεν νομίζετε ότι είναι λάθο η θεωρία χορδών. Δεν έχει αποδειχθεί πειραματικά ακόμα. Mm -hmm. Εγώ πιστεύω ότι είναι σωστή και θα αποδειχθεί, και μάλιστα μετά την αποδειξη, την πειραματική απόδειξη τη ύπαρξη των βαριτικών κυμάτων, είναι στα πρόθυρα να αποδειχθεί και η θεωρία χορδών. Αλλά δεν μιλάω για τη θεωρία χορδών, γιατί ακόμα δεν έχουν αποδείξει πειραματικά ότι υπάρχει. <ΣΟ> Μιλάω για τα κύματα βαρύτες γιατί έχουν αποδειχθεί πειραματικά. Και μάλιστα τα έχει ε, πει και τα έχει αποδείξει η ειδικά ε, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Με τη γενική δεδοσιακτικότητα. <Συσιακά> Αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Γιατί επιμένω ότι η επιστήμη μπορεί να αλλάξει έναν πολιτισμό. Και τότε μόνο θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι θα πρέπει λίγο έστω τα αποτελέσματα, ε, τα, τα, τα πειραματικά αποτελέσματα, ε, χωρίς εξισώσει, χωρίς ε, μηχανήματα, ανάπτυξη μηχανημάτων κτλ. να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι λίγος πολύ. Κοίταξε να σημαίνεται. Ένας πολιτισμός έχει τρεις πυλώνες. Έχει την ε, θεολογία για να του λύνει τα μεταφυσικά του προβλήματα που δεν ούτε την επιστήμη ούτε... Με κοινωνικέ θεωρίε ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί ε, λύνονται ε, με, ε, με τι θεολογικέ απόψει, Μα αυτό ναι. λέω και εγώ. Ναι. ναι, τι να κάνουμε. Φοβάται ο άνθρωπος τον θάνατο και τον πόνο. Mm -hmm. Τώρα, ό,τι κόμμα και να ψηφίζει, ό,τι θεωρία και να έχει, το φοβάται, τον θάνατο φοβάται. Και όποιο δεν φοβάται τον θάνατο, απλώ πλάι μου οδηγεί στον κόσμο. Λίγο πολύ τον φοβόμαστε στο θάνατο, δεν θέλουμε να τον ή να πονάμε. Θέλουμε να πονάμε? Όχι. Με όλη την, την έννοια του πόνου. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα, τον πόνου, και τον θάνατο, μπορεί να τον εξηγήσει τώρα η επιστήμη ή η κοινωνική συγκρότηση? Όχι. Άρα λοιπόν, έχουμε τρεις πυλώνες. Έχουμε τον πυλώνα της επιστήμης, ο οποίος μου λέει πώς να αντιμετωπίζω τους φόβους μου απέναντι στα φυσικά φαινόμενα. Mm -hmm. Έχω την, τον πυλώνα των, των κοινωνικών συστημάτων, που με βοηθάει να ξεπεράσω του φόβους μου απέναντι στου άλλου ανθρώπου και όπω είπα, έχουμε και την θεολογία που προσπαθεί να ξεπεράσει, να δώσει στον άνθρωπο να ξεπεράσει ε, του φόβους ε, του μεταψυκού με κυρίαρχο, το θάνατο και τον πόνο. Δεν είναι κακό. Δεν με ενδιαφέρει αν κατασυγάζει αυτού του φόβους ή δεν του κατασυγάζει. Κοιτάξτε όμω τι γίνεται. Α πάρουμε την, τον πυλόν αυτό τη επιστήμη. Δεν μας λέει κανένας ότι ολόκληρη η επιστήμη, οι θετικές επιστήμες, στηρίζονται πάνω σε τρεις έννοιες. Όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα που μαθαίνουμε στα πανεπιστήμια, πάνω σε τρεις έννοιες. Την έννοια του τι είναι ύλη, του τι είναι χρόνος και τι είναι χώρος. Το πρόβλημα είναι το εξή. ότι οι βάσεις και τη θεολογία και των κοινωνικών συστημάτων είναι αυτές τις τρεις έννοιες. Δηλαδή, όταν διαβάζουμε, ξέρω εγώ, θεολογικά κείμενα κτλ. τα λοιπά, τι κάν Θέλουν να απαντήσουν πάνω ότι ο Θεός είναι αιώνιος. Άρα πρέπει χιλιάδες σελίδες να τις αναλώσουν για να εξηγήσουν τι είναι ο χρόνος. Mm -hmm. Ο χώρο. Ο Θεός λένε παντάχου παρών. Χιλιάδες σελίδες και μιλάνε για το χώρο. Και το τρίτο για την ύλη. Ε, εκεί την ύλη μου λένε είναι ψευδέστηση, είναι έτσι, υπάρχει ένας άλλο κόσμος που δεν τον βλέπω ψυχή, πνεύμα και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα βλέπεις ότι χ Στηρίζονται πάνω στην ύλη, χώρο χρόνο. Τα κοινωνικά συστήματα. Γιατί αυτό μου λένε. Εντάξει, δάσκαλε, οι τρει αυτέ έννοιε είναι οι ρίζε τη επιστήμης και της θεολογία. Αλλά τα κοινωνικά συστήματα. Και φέρνω ένα απλό παράδειγμα. Δεν πολιτεύομαι εξή και δεν ασχολούμαι με πολιτική κτλ. Αλλά θα σου το πω. Για να δούμε, αλλάζει τα κοινωνικά συστήματα όταν αλλάξουν αυτέ τι τρει έννοιε. Ξέρει πολύ καλά, γιατί το ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ διαβασμένη έχουμε το φιλοσοφικό σύστημα του διαλεκτικού υλισμού. εξαιρετική θεωρία τότε στηρίξει και πάνω στις πιο πρωτοποριακές έννοιες του τι πάει να ή πάνω στο διαλεκτικό υλισμό, στηρίζεται ο μαρξισμός και πάνω στο μαρξισμό πολλά κοινωνικά συστήματα που τα ξέρεις mm -hmm. και ρωτώ τώρα εγώ σήμερα η φυσική έχει καταρρύψει την έννοια τη ύλη του διαλεκτικού υλισμού κατά ένα εκατό. Ο διαλεκτικό υλισμό θα μείνει ανοιχτό. Εγώ δεν είπα, μπορεί να γίνει καλύτερο με τι καινούργιε έννοιε περί ύλη και να καταλάβει τον κόσμο. Δεν με ενδιαφέρει αν θα γίνει καλύτερο ο διαλεκτικό υλισμό ή χειρότερο, όμω ότι θα αλλάξει ένα δεδομένο. Αν αλλάξει κατά ένα εκατομμύριο τη εκατό ο διαλεκτικό ο μαξισμό θα αλλάξει τίποτα που στηρίζεται εξολοκλούρω επάνω του πάλι λέω οπωσδήποτε θα αλλάξει θετικά ή αρνητικά αν αλλάξει ο μαρξισμός τα κοινωνικά συστήματα τα οποία στηρίζονται πάνω στο μαρξισμό θα αλλάξουνε άρα βλέπετε ότι η αλλαγή αυτά που λέει ο Δανέζης περί χρόνου χώρου και ηλίς μπορούν να έχουν επίδραση στην στην κοινωνικών συστήματων γι' αυτό είναι τρέλες αυτά που λέει ο δανεζη περι χωρου και ηλις μπορουν να εχουν επιδραση στην αλλαγη κοινωνικων συστηματων γι αυτο ειναι αυτα που λεει ο δανεζη να κατάλαβες. Διότι mm -hmm, mm -hmm. εάν αυτά που βγάζεις τη φόρα τη σύγχρονη φυσικής καταρρίψουν πάρα τον το διαλεκτικό λυσμό, τον αλλάξουν, αλλάζουν κοινωνικά συστήματα. Αφού λοιπόν ή χώρος και χρόνος βγαίνει ο Δανέσιο τρελό και μου λέει τι πιστεύει σύγχρονη φυσική, πειραματικά όμως, Πολλά από τα δόγματα θεολογικά, κάποιο θα αλλάξουμε. Ε, δεν καταλαβαίνουμε ότι οι διοικητικές δομές και τη ολογία και των κοινωνικών συστημάτων και τις επιστήμης θα αντιδράσουν. Mm -hmm, mm -hmm. Γιατί οι διοικητικές δομές των πυλώνων του πολιτισμού μας είναι πρόσωπα και καρέκλες. Mm -hmm. Άρα λοιπόν το πρώτο που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι τη σύγχρονη επιστήμη τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, πειραματικά για να καταλάβουμε πώς θα αλλάξουν οι άλλοι του πολιτισμού μας και πώς η έννοια άνθρωπος θα αλλάξει κυριολεκτικά. Θα καταλάβουμε τι είναι ο άνθρωπος πραγματικά, mm -hmm. τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος. Θα καταλάβουμε, όπως μας λέει η δική θεωρία της σχετικότητα. Ότι η ύλη που αποτελείται και ο άνθρωπος ηλική του υπόσταση Είναι απλώς η εικόνα Και η παραμορφωτική εικόνα, παραμορφωμένη εικόνα Ενός γεγονότος Που βρίσκεται έξω από την δυνατότητα των αισθήσεών μας Είναι η εικόνα μας Δεν είμαστε εμείς Είναι η εικόνα η δική μας που η εικόνα η δική μας για να υπάρχει πρέπει να υπάρχουμε και εμείς. Αλλά το εμείς είναι όρατο Η εικόνα μας είναι ορατή. Αυτά δεν τα λέει μεταφυσική κανένας. Τα λέει η ειδική θεωρία της σχετικότητας. Και για να χρησιμοποιήσω ορισμούς, ε, γιατί μπορούμε να σ' και συνάδελφοι, αυτός ο παραμορφωτικός καθρέφτης, παρά στον οποίο καθρεφτίζονται κατά κάποιο τρόπο η πραγματικότητα του πραγματικού σύμπαντο. Και εμεί βλέπουμε την εικόνα, λέγεται χώρο Μινκόφσκι. Και αυτή η απεικόνηση ονομάζεται Ισομορφισμό. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει να μιλήσω με τους συναδέλφους μου. Εμένα με ενδιαφέρει να μιλήσω με λέξει και γλώσσα που θα με καταλάβει ο απλός συμπολίτης μου. Είτε είναι γεωργό, είτε είναι εκτινοτρόφο, ή κάνει οποιοδήποτε επάγγελμα και το καταλαβαίνω. Δεν έχει την δυνατότητα να σπαταλήσει 20 χρόνια τη ζωή σου από εδώ και πέρα για να μάθει όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να βγάλει τον επιούσιο. αλλά πάνω να απλά, να τα καταλάβει χωρίς να διαβάσει την απερεντοσύνη των μαθηματικών, ξέρω εγώ, της φυσικής, των νόμων και όλα αυτά που προσπαθούν κάποιοι να μας πούνε. Αλλάζει ο κόσμος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν κάποιος γουρού ύπταται, αν ύπταται με για του με χαρά του, δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Με ενδιαφέρει να μάθει ο κόσμο εκείνους του φυσικού νόμου πειραματικά που θα αλλάξουν τι δομέ και θεολογιών και κοινωνικών συστημάτων. Αλλά βασικά θα αλλάξουν τη δομή τη ιδιωτική την οποία και υπηρετώ. Mm -hmm. Και που δεν καταλαβαίνω γιατί δεν την διδάσκουμε. Να σε ρωτήσω, ποια είναι σήμερα η σχέση επιστήμης και θρησκειών, πώ διαμορφώνεται, γιατί εντάξει, μέχρι τον 18ο αιώνα είχαμε τα θρησκευτικά ιερατεία που κυνηγούσαν του επιστήμονε. Τώρα ε, που μιλάμε, και, έτσι, για να δώσουμε και, μια σαν... συνέχεια και λίγο δε, να εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι, πώς διαμορφώνεται η σχέση σας. Η θεολογία, η επιστήμη και τα κοινωνικά συστήματα, ο άνθρωπος σε σχέση με όλα αυτά τα πράγματα, δεν συγκρούονται. Αυτοί που συγκρούονται είναι οι επιστήμονες με τους παπάδες για, θε... για λόγους που δεν αφορούν Ούτε την επιστήμη ούτε τη θεολογία Αλλά τις φιλοδοξίε τους Δηλαδή Τι σχέση Μπορεί να έχει παρουσιάσει Ο Μάρξ με τον Στάλιν Δεν μπορεί να λέμε Για τον Μάρξ Ο Μάρξ ήταν φιλόσοφος Καλός ή κακός Και αυτό που έκανε ο Στάλιν που έλεγε ότι ακολουθεί το μαρξισμό Δεν είναι καμία σχέση Με τον μαρξισμό Το ίδιο πράγμα λέω τι σχέση έχει ο Χριστούλης με του Παπάδες. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για Θεολογία, όπω βλέπεις, Ιστορία τη Θεολογία, δεν μιλάμε για Θεολογία. Μιλάμε για την ιστορία των Παπάδων. Και τι βρωμιές του. Τι σχέση έχει όμω αυτό, ξέρω εγώ, με το Βούδα. Δηλαδή είναι λάθος αυτά που είπε ο Βούδας, γιατί ξέρω εγώ οι Βουδιστέ ιερείε είναι, ξέρω εγώ πόρνη, ή ξέρω εγώ τι κάνανε. Τι σχέση πάνω σχεδόν έχει η ξερω εγω τι κάνουνε. τι σχεση πανω εχει η φιλοσοφια του Χριστού. Ή οποιουδήποτε φιλόσοφου. Έχει καμία σχέση η οποιοδήποτε φιλοσοφου εχει καμια σχεση η φιλοσοφια του Πλάτωνα με ό,τι κάνανε οι Αθηναίοι. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για σύγκρουση μεταξύ επιστήμης και θεολογίας τι εννοούμε, τα φιλοσοφικά κείμενα της επιστήμης και της θεολογίας συγκρούνται σε τίποτα. Όχι. Αυτοί που συγκρούονται είναι οι παπάδες με τους ε, επιστήμονες γιατί οι επιστήμονε νομίζουν ότι έχουν ανοίξει ένα μαγαζί, οι παπάδε νομίζουν ότι έχουν ανοίξει ένα μαγαζί, και όταν φοβόνται ότι ο ένα μπαίνει στο μαγαζί του άλλου και του παίρνει πελάτε, πλακώνται μεταξύ του. Αυτό είναι όλο. Ε, άρα λοιπόν δεν μπορώ να μιλάω για ρήξη μεταξύ τη ισολογία, που είναι φιλοσοφία, και τη επιστημονική σκέψη. <ΣΣΣΣ> στο μεσαίωνα όταν κυνηγάγανε του επιστήμονε, του κυνηγάγανε σε γερμανού λόγου. Δεν, δεν, δεν τους κυνηγάγανε γιατί λέγανε αντίχρηστα πράγματα. Δηλαδή, μην συγχωρείς, το αν ο ε, οι πλανήτες, ε, ο Ήλιος γυρνάει γύρω από τη Γη ή γη, γύρω από τον Ήλιο. Ήταν κανένα θεολογικό θέμα. Mm. Δεν κυβεύοντα, αλλά συμφέροντα. Πολύ απλά. Για το θέμα που το έχω δώσει, αν να ανοίξεις μέσα στο YouTube, ε, υπάρχει ένα κανάλι που λέγεται Τάνεμο. Εκεί υπάρχουν όλες τις μου. Έχω αφιερώσει... Αρκετές διαλέξεις για αυτό το θέμα, ώρες ολόκληρε, με τα ντοκουμέντα τα επιστημονικά που υπάρχουν. Κείμενα, γραπτά και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Λέει Θέλω ένα παράδειγμα τώρα. Ε, ο χριστιανισμός είναι αντίθετος του ελληνισμού. Ποιος το λέει αυτό. Άμα διαβάσουμε όλα τα κείμενα και τι συγκρούσει που γίνανε στην εκκλησία, τη χριστιανική εκκλησία... Τι κάνανε, τον τρίτο αιώνα μετά Χριστόν συγκρούστηκαν οι εκκλησίες οι χριστιανικές και τον έξι λόγο ότι οι μεν ανατολικές εκκλησίες οι, οι εκκλησίες που προέρχονται από ελληνιστές εξ Ελλήνων που λέω κατά και τρόπο θέλουν να αποδεχθούν σαν φιλοσοφία του χριστιανισμού και την αποδέχτηκαν τον Κανατονισμό ενώ οι εκκλησίες οι οποίες ήτανε προς την Παλαιστίνη και τα λοιπά, Αλεξάνδρεια και όλα τα Αμέρικη, πέρα κάτω, Αντιόχεια και τα λοιπά, αποδεχόταν τον Αριστοτέλη. Και κι αυτό μαλώσανε μεταξύ του. Γιατί οι Μεν λέγανε ότι λέει ο Αριστοτέλος και οι άλλοι λέγανε ότι λέει ο Πλάτωνας. Πάντια λοιπόν, και η μία εκκλησία η Ανατολική και η Δυτική σαν βάση της έχει τη έχει τη, τη φιλοσοφία Ελλήνων φιλοσόφων. Και συγκρούστηκαν για το λόγο αυτό. Τώρα, το τι κάνουν οι παπάδε και αν πιστεύουν στον Αριστοτέλη και... ή στον Πλάτονα της Ινδίας κτλ. Αυτό δεν με αφορά. Απλώς αμμόρφωτα, καλλιεργητή είναι κτλ. και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Εκείνοι που το καταλάβαιναν κάποτε μπήκαν το μεν Ανατολικό με Ανατολικό Χριστιανισμό Ορθοδοξία με τον Πλατωνισμό που αυτό το βλέπουμε μέσα στα πατερικά κείμενα και στην Δυτική Εκκλησία με τον Αριστοτελισμό. Τα φυσικά του Αριστοτέλη. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να αποκαλύψουν στον κόσμο αλήθεια. Διότι κρύβουν την αλήθεια κάποιοι για μαθώ να μαλώνουμε. Mm. Δηλαδή, βλέπω κάποιους οι οποίοι είναι πολύ Έλληνες και αναφέρονται συνέχεια στη δημοκρατία κτλ. των αρχαίων προγόνων κτλ. Ναι, ωραία. Για να δούμε τι είπε για δημοκρατία ο Δημόκριτος ο Φαγόρας, ο Πλάτωνας. Αυτή είναι αντίθεση δημοκρατία. Από τη μια πλευρά αναφέρονται στου Έλληνε φιλοσόπου περί δημοκρατία. Αλλά στην πράξη δεν, είναι, δεν, δεν κάνουν τίποτα από αυτό που λένε οι αρχές οι προγονείς Δεν είναι άλλο πράγμα. Και επειδή ο κόσμος δεν έχει διαβάσει ποτέ, ας πούμε, προσοκρατικούς, οι πλάτωνα, ποτέ δεν διαβάζουν οι Έλληνε, πιστεύουν αυτές τις ενστρώκτορες που λέω. Δηλαδή κάποτε θα πρέπει να μάθουμε, να σκεφτόμαστε. Και μετά που σκέφτουμε θα διαβάζουμε. Να μην παρασυρώμαστε από αυτό που λέει ο ενστρώκτορας, μου έκανε ένα παιχνίδι και μου έκανε κατοίκηση πριν από μερικέ εβδομάδε. Και μου λέει: ο Μάρξ είπε αυτό και τα λοιπά. Ω Λένιν είπε αυτό. Και επειδή εγώ διαβάστηκε Μάρξ και Λένιν, του λέω: Αγόρι μου, αυτό δεν τα πει ούτε ο Μάρξ ούτε ο Λένιν. Στο πανηστρόφτορα. Το είναι ψέματα. Βρέσουμε το κομμάτι και φέρουμε που τα από αυτά ο Μάρξ και ο Λένιν. Δεν υπάρχουν. και όμω το παιδί ήταν βέβαια ότι υπάρχουν. Γιατί το πανηστρόφτορα. Ή αυτό που τον πιστεύει. Λοιπόν, να πάψουμε να πιστεύουμε εύκολα και να ψάχνουμε μόνοι μας. Ωραία. Δηλαδή, τα γιατί μας, τα σοβαρά και μεγάλα γιατί, δυστυχώς θα τραλήσουμε μόνοι μας. Θα τα επιβεβαιώσουμε. Δηλαδή, δεν θα ακούν τα αυτιά μας και θα αποδέχονται μόνο ό,τι μας αρέσει. Και, να το πω και διαφορετικά, ό,τι μας συμφέρει. Μπορεί αλήθεια... Να είμαστε πράγματα που δεν μα ενδιαφέρει καθόλου. Mm -hmm, mm -hmm. Έτσι. Κατανοητό. Λοιπόν, Ωραία. Εγώ δεν θέλω να λύσω τα προβλήματα κανενός Εγώ θέλω του συμπολίτε μου να του μάθω να προσπαθήσω να κάνω το δάσκαλο να μάθουν οι ίδιοι να σκέφτονται. Οι ίδιοι να ψάχνουν. Είναι αυτό που είπα στην αρχή. Τα γιατί τους θα τα λύσουν μόνοι του ακούγοντα πολλούς, δεν θα παρασκευθούν από, κα, από κανέναν. Οι στρούχτορες κατέστρεψαν τον πολιτισμό μας. Μας είπαν ψέματα. Εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια τώρα. Μας λέγαν ψέματα. Μας είπαν ψέματα ότι στην Ελλάδα κάποια πόλη είχε δημοκρατία. Οι γενιές γεννήσαν δημοκρατία, που τον μέσα από τους προσοκρατικούς, αυτή η δημοκρατία των προσοκρατικών που γεννήθηκε στην Ελλάδα δεν εφαρμόστηκε ποτέ στον κόσμο και αυτό το οποίο έχουμε σήμερα και λέμε δημοκρατία δεν προέρχεται από την Ελλάδα, αλλά είναι δημοκρατία αγγλικού τύπου και λέγεται respiblik ή ρεμπουπικανισμός. Αυτά όλα υπάρχουν μέσα στα κείμενα χιλιάδες σελίδε. Πρέπει να καθοδηγήσουμε τις συμπολίτε μας σε απλά κείμενα να διαβάσουν. Mm -hmm, mm -hmm. Κείμενα. Να διαβάσουν να αποδείξεις. Τότε θα αλλάξουμε. Ωραία. Να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Να περάσουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, έτσι, πιο ε, πολυδιάστατο. Πόσες διαστάσεις έχει το σύμπαν τελικά. Το παρατηρούμενο σύμπαν αυτό δηλαδή που οι μερικώς μπορούν να αντιληφθούν, είναι τεσσάρων διαστάσεων. Αυτό το σύμπαν το οποίο δεν αντιλαμβανόμαστε άμεσα, αλλά μέσω δευτερογενών ιδιωτήτων του, από ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα, χωρίς να το έχουμε αποδείξει τελειωτικά, είναι μέχρι 11 ή 13 διαστάσεις που είναι η θεωρία η Δηλαδή όταν το σύμπαν γεννήθηκε, λίγο μετά που γεννήθηκε, η διαστάση του ήταν 11 ή 13. Εμείς όμως αντιλαμβανόμαστε γύρω μας τις εικόνες ενός σύμπαντος τεσσάρων διαστάσεων, το οποίο περιγράφεται, όπως λέω από μια περίεργη γεωματρία Ρήμαν, από την γενική θεωρία τη σχετικότητας και από την ειδική θεωρία της σχετικότητας και αυτός ο κόσμος που δεν αντιλαμβανόμαστε άμεσα αλλά υπάρχει την ίδια στιγμή με το σύμπαν που αντιλαμβανόμαστε γύρω μας mm -hmm. εκφράζεται από καινούργιες πειραματικά αποδεικνιόμενες θεωρίες όπως είναι ο πληθωρισμός, όπως είναι η κβαντική φυσική, από γεωμετρίες, από περίες, όπως είναι η τοπολογία... Αυτά όλα που δεν τα διδασκόμαστε ποτέ. Γιατί στην επιστήμη μας δεν ψέματα ότι αρχή του συμπαντός είναι μεγάλη έκρηξη. Είναι λάθος. Πίσω από τη μεγάλη έκρηξη υπάρχουν γεγονότα. Είναι αυτός ο άρωτος κόσμος που λέμε. Ο άρωτος φυσικός κόσμος της επιστήμης. Άρα λοιπόν γύρω μας την ίδια στιγμή στον χώρο που ζούμε υπάρχουν γεγονότα τα οποία δεν αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος που συνυπάρχουν μαζί μας. Τώρα, αυτά τα γεγονότα που δεν αντιλαμβανόμαστε και συνυπάρχουν, η σύγχρονη επιστήμη τα μελετάει, αλλά αυτά που δεν ξέρουν τα περιμένει είναι πολύ περισσότερα από αυτά που ξέρει. Μέχρι 13 Mm -hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν άλλες Όχι Ως. Μπορώ να υπάρχουν άπειρες Στα mm -hmm. μαθηματικά βοηθούν υπάρχουν άπειρες Εμείς δεν έχουμε καμία θεωρία Που να βάζει παραπάνω από 11-13 Δεν το ξέρουμε Δεν μπορούμε να το πούμε άρα Λέμε μόνο αυτό που μπορούμε να αποδείξουμε Ωραία, Ωραία. κατανοητό ε, θέλω να μείνουμε λίγο στο, στην έννοια του χρόνου να, να πάμε ε, Μπορούμε να τον μελετήσουμε κρατώντας απόσταση από αυτόν Από το χρόνο ε, mm -hmm. Και αυτό πάλι Γιατί αυτό που ζητάω τώρα από όλους του συμπολίτε μας που μας ακούν, Δεν το λέω για να προβληθώ Γιατί ξέρεις δεν ε, έχω καμία πρόθεση να, βάλω, να πάρω ψήφους Να ανοίξουν τον άνεμο στο YouTube Υπάρχουν 400 διαλέξει που έχω κάνει εκεί θα δουν από τους τίτλους επάνω ε, κάμια 50-60 μιλά για χρόνο μέσα που αυτό σημαίνει δεκάδες ώρες mm -hmm. που σημαίνει μάθημα στη ουσία mm -hmm. πρόκειται τι γίνεται ο χρόνος αυτός ο χρόνος των ορολογιών είναι και αυτό κατασκεύασμα του μυαλού μας χρόνος δεν υπάρχει και σε όλες αυτές τις διαλέξεις δίνω τα επιστημονικά Τις επιστημονικές αποδείξεις Τις πειραματικές αποδείξεις Αυτού του γεγονότος Μας περιέγραψε Η γενική θεωρία της σχετικότητας Και πολλές άλλες πειραματικά αποδεικμένα Πάτω τελέω, Ότι δεν υπάρχει χρόνος Αλλά δημιουργείται Από τον εγκέφαλό μας Από το, το μυαλό μας Από την ανθρώπινη ψυχολογία. Αυτό που αποδεικνύεται πάλι Είναι το εξή Ότι η τέταρτη διάσταση αυτή που λέμε δεν ταυτίζεται με την έννοια του χρόνου με μετράνε τα ρολόγια και τα ημερολογιά μας στο σύμπαν όταν το μελετήσουμε στην ολότητά του. Αυτά με αποδείξει πειραματικές. Άρα αφού δεν υπάρχει ο ανθρώπινος χρόνος των ρολογιών και των ημερολογίων δεν έχει καμία σημασία πόσων χρονών είμαστε. Για σκευόμενος, λέω, μη φοβόσαστε, δεν θα πεθάνω ποτέ, αφού δεν υπάρχει χρόνος ρολογιών. Τι σημαίνει ο χρόνος, όταν αυτό που λέμε άνθρωπος, υλικό άνθρωπος, είναι η εικόνα ενός νύεση του ανθρώπου επάνω σε έναν παραμορφωτικό καθρέφτη. Και εμείς είμαστε λοιπόν το είδωλο, η εικόνα επάνω σε έναν παραμορφωτικό καθρέφτη. Ρωτώ αν σπάσω τον καθρέφτη το απεικονιζόμενο γεγονός πάβει να υπάρχει όχι εγώ μιλάω με φυσική αυτά τα λέει η γενική και ειδική θεωρία της σχετικότητας τώρα τα μεταφυσικά, θεολογικά φιλοσοφικά γεγονότα τα οποία μπορούν να βγουν από την αποδεικνυόμενη επιστημονική πραγματικότητα δεν είναι θέμα δικό μου. Εγώ λέω τι μπορεί να αποδείξει η επιστήμη. Και η επιστήμη μπορεί να αποδείξει αυτό που σου είπα. Δεν θα σου πω τώρα εγώ αν το αόρατο είναι η ψυχή, το πνεύμα κτλ. Αυτό είναι θέμα των θεολόγων, είναι θέμα των φιλοσόφων. Εγώ ούτε θεολόγο είμαι, ούτε φιλόσοφο είμαι, τίποτα. Ξέρω πολύ καλή σύγχρονη φυσική και κλασική φυσική βέβαια που μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο και στα σχολεία μα. Άρα, χρόνος των ορολογίων είναι ένα γεγονός που εξελίσσεται επάνω στο είδο του καθρέφτη. Δεν αφορά το εικονιζόμενο γεγονός και όταν σπάσει ο καθρέφτης, το σπάσει ο καθρέφτης, μπορούμε να το ονομάσουμε θωρά από συναρμολόγηση από σύνθεση, έτσι της επιφάνειας του καθρέφτη που δεν μπορεί να απεικονίσει πια όταν το σπάσω αυτό δεν σημαίνει ότι το εικονιζόμενο το λέω για πρώτη φορά θα χαθεί mm -hmm. μάλιστα ωραία αυτό Δεν <σπάει> να πρόβλημα εγώ σου λέω μόνο το φυσικό νόμο. κατάλαβα ναι, το κατάλαβα το, το ωραία ε, για να κλείσουμε έτσι σιγά σιγά, ε, εντάξει, είναι πάρα πολλά τα θέματα που πιάσαμε και τα πιάσαμε έτσι λίγο απ' όλα, ε, επειδή εδώ κάποιοι α, α, ακροατές λένε πως οι εκπομπές σου στην κρατική τηλεόραση είχαν πιο πολύ ιρμό και η θεματολογία ήταν πολύ πιο ωραία. Να πούμε ότι εδώ γίνεται μια συνέντευξη εφόλησης ύλη. Δηλαδή είναι αδύνατο να μιλήσουμε για πολλά πράγματα και να τα αναλύσουμε όπως ανέλειες ένα θέμα σε μια εκπομπή Εκπομπές ολόκληρη. Εκπομπή ήταν εντάξει. 150. Εντάξει. Μισά ώρες. Που πάει να πει ότι ήταν 75 ώρες. Εάν μιλάγαμε στο ραδιόφωνο και εδώ 75 ώρες, τότε ωραία πράγματα θα λέγαμε. Ωραία. Λοιπόν, εμείς δίνουμε λοιπόν... Ε, λίγο τροφή για σκέψη Λίγο τροφή Ακριβώς. για προβληματισμό Και από εκεί και πέρα Ο καθένας ας διαβεί το δρόμο Αυτή του Θα πρέπει Όσοι θέλουν πραγματικά να δουν Τι συμβαίνει Εκτός από τις εκπομπές αυτές που κάναμε Παλιά πριν πολλά χρόνια Στο YouTube υπάρχει ένα κανάλι που λέγεται άνεμο. Εκεί μέσα υπάρχουν Εκατοντάδια διάλεξεις Για όλα ενδιαφέρετε... τα θέματα αναλυτικότατα τότε και με μεγάλη συζήτηση με τους uh, ανθρώπους που παρακολουθούν τις διαλέξει αυτές, που πάρα πολλέ είναι στην Κρήτη. Mm -hmm, mm -hmm. Σε όλες τις πόλεις Κρήτης. Αγαπώ ιδιαίτερα την Κρήτη για πολλούς και διάφορου λόγους. Άρα, λοιπόν, θα τους προσκαλέσω. Αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα, να είναι απλώς μια συζήτηση μεταξύ διανθρώπων αγεστών που συζητάνε ε, κάποια πράγματα. Αν διαβάσουν και μπουν μέσα στο, στον άνεμο... Λέω, του YouTube το κανάλι, θα δουν και θα ακριβώ με όλες τι επιστημονικέ αποδείξει απαντήσει για όλα αυτά τα θέματα που έβαλε. Ωραία. Λοιπόν, ε, για να κλείσουμε έτσι όμορφα και αν μπορούμε και ελπιδοφόρα αυτή τη συζήτηση, θέλω να μου πει αν η γνώση. Και η κατάκτηση της αλήθειας, όποια και αν είναι αυτή και όπως μπορούμε να την πετύχουμε, είναι αυτά που χρειάζονται για να γίνει ένας άνθρωπος ευτυχισμένος. Ένας άνθρωπος πολύ απλοϊκά για να γίνει ευτυχισμένος, χρειάζεται να τον αγαπάνε και να αγαπάει. Τότε είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι αγαπάτε. Και μακάρι να αγαπιόμαστε. Αυτό χρειαζόμαστε για να μας ευτυχισμένοι. τίποτα άλλο. Πολύ απλά πράγματα. Η, ευδομο... η ευδαιμονία είναι κάτι διαφορετικό από την ευτυχία. Είναι η γαλήνη της ψυχής αυτό που ζητάμε. Όλα τα οποία κάνουμε στη ζωή μας να παρακολουθούμε λεφτά, δόξα, θέσεις και τα λοιπά, είναι γιατί δεν έχουμε την ηρεμία, την ψυχολογική και νιώθουμε ότι μας λείπει κάτι. Όταν ζήσουμε σε με ένα κοινωνικό κύκλο που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε, τότε θα καταλάβουμε ότι δεν έχει καμία σημασία τα λεφτά. Δεν έχει σημασία τα αξιώματα, οι φιλοδοξίες, τίποτα. Για σκεφτείτε να είστε δισεκατομμυριούχος, να είστε ο άρχον του κόσμου και κανένας να μην αγαπάει. Εάν κάποιος διαλέγει την εξουσία, το χρήμα ή Ξέρω εγώ το να είναι κάποιο μέσα στην κοινωνία Περισσότερο από τον αγαπάει ε, είναι ψυχασθένης. Mm -hmm. Η αγάπη είναι μία δύναμη η οποία ε, είναι δύναμη ενεργειακή. Κοίταξε να δεις Όπως έχω πει πολλές φορές υπάρχει... Αντλούμε, δηλαδή, αντλούμε ενέργεια α... από, το, από το σύμπαν αυτή την ενέργεια, κοίταξαν. την ελεύθερη την κοχλάζουσα όπως λες εσύ. Επειδή, επειδή κοίταξε να δεις, επειδή... Ε, μου αρέσει να λέω την αλήθεια και την πικρή αλήθεια Υπάρχει ένας δρόμος για να κατακτήσεις μια συμπαντική αγάπη που λέω Η αρχή της αγάπης που λένε οι άνθρωποι μεταξύ μας Περισσότερο επικρατεί η ανάγκη Αγαπάμε περισσότερο όποιον έχουμε ανάγκη περισσότερο Βεβαίως είναι αναγκαίο αυτό να καταλάβουμε τι είναι η αγάπη Να καταλάβουμε λιγάκι όταν η αγάπη συμπλέει με τον έρωτα Την έρωτα στην αγάπη Για να μπορέσουν μέσα από έναν δρόμο μακρύ να μπορέσουμε να κατακτήσουμε αυτό που λέω συμβατική αγάπη, που έχει κανόνες συμποντικού. Δηλαδή η εναρμόνηση της ζωής του ανθρώπου με τους παγκόσμιους συμβατικούς νόμους είναι αυτό το οποίο του δημιουργεί την ηρεμία, την ψυχική. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι η αγάπη την οποία αντιμετωπίζουμε κατά ένα 80-90% γύρω μας Εντάξει, υπάρχει το 10% και το 15%. Είναι, προέρχεται από την ανάγκη. Αγαπάμε πολύ πολύ τη μητέρα μας όταν την έχουμε ανάγκη και σε πολλές περιπτώσεις αυτή η αγάπη μετατρέπεται σε μια περίεργα, περίεργη αγάπη που η μητέρα είναι στον γηροκομείο και το παιδί έχει τα πάντα πάνω στη γη και την αγαπάει με έναν άλλο τρόπο. Θέλω να πω ότι αν κοιτάξει γύρω μας, αγαπάμε, το αγαπάω είναι σε έχω ανάγκη. Mm -hmm. τώρα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, τώρα, συζήτηση. μεγάλη συζήτηση. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, όμω υπάρχει η συμπαντική αγάπη. Η συμπαντική αγάπη είναι η κατανόηση και εναρμόνηση εναρμόνιση τη ζωή ενός ανθρώπου με τους νόμους του σύμπαντος Ανέμορφα. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ωραίοτερο κλείσιμο για απόψε. Μάνο Δανέζη, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη συζήτηση ε... που είχαμε απόψε. Εύχομαι να έχεις Είχα ένα... Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα ξανά πάμε. Καλό φθηνόπουλο. Θα το πούμε σύντομα, γιατί σε λίγο καιρό κατεβαίνω... Κατεβαίνω πάλι στα Χανιά. Α, θα κατεβείς Χανιά. Τέλεια. Λοιπόν, ναι, ναι. Θα, θα μάθουμε εδώς μας λεπτομέρειες μέσα από το ιστολογιό σου και ναι, ναι, ναι, ναι. εμείς θα τα πούμε ναι, ναι. εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις Να ένα καλό φθηνόπορο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε σένα και στους ακροατές σου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό σου βράδυ από You know, that was a uh, pretty sensational, but I have a slightly different take on things. Ladies and gentlemen, Seal! Thank you, Seal. Μαγική συνεργασία του Σιλ με τον Μάικλ Μπολτον, υπέροχες φωνές Ό,τι χρειαζόμασταν για να πάρουμε μία ανάσα been... Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια σας, ειλικρινά love, love Όσο για τους φίλους τους οποίους δεν αρέσουμε Για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε Έτσι είναι αυτά. Σε άλλου αρέσουμε, σε άλλου δεν αρέσουμε. Άλλοι μα αγαπάνε και άλλοι δεν μα αγαπάνε. Άλλοι μα θέλουν και άλλοι δεν μα θέλουν. Άλλοι θέλουν να μα ακούν και άλλοι δεν θέλουν. Όσοι δεν θέλουν, μπορούν πολύ όμορφα ε, και του το επιτρέπουμε να αποχωρήσουν από την παρέα μα. Λοιπόν, ε, ελπίζω έτσι να χαρήκατε τη συζήτηση. Πραγματικά θεωρώ ότι ο Μάνος Οδανέζης είναι μια στήρευτη πηγή γνώσεων και προβληματισμών και θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα για διάφορα θέματα. Σαφώς κάποια θέματα δεν αγγίχτηκαν ή αν αγγίχτηκαν, αγγίχτηκαν για λίγο-λίγο, αλλά δυστυχώς ο χρόνος περνά, αυτό ο χρόνος που δεν υπάρχει. Ε, περνά και δεν μας αφήνει ή δεν μας δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε σε θέματα έτσι όπως θα θέλαμε να, και θα θέλατε να το κάνουμε. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι μας έδωσε αρκετές ε, αφορμές για να σκεφτούμε, για να προβληματιστούμε ε, και για να πορευτούμε αναλόγως. Παρ' όλα αυτά, επίσης... Θα συνεχίσουμε για λίγα λεπτά έτσι με όμορφη μουσικούλα για να χαλαρώσουμε και να κλείσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ Δευτέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, ειλικρινά. Μουσική Άλλωστε το λέω και το ξαναλέω πως η δύναμή μας ε, είστε εσείς, ο Αλμπέντο 14, κατακτά την κορυφή και αυτό γιατί είστε εσείς η αιτία, είστε εσείς που κάθε βράδυ είστε εδώ και μα ακούτε με τα καλά μα, με τα κακά μα, με τι διαφωνίε μα, με τι συμφωνίε μα. Έτσι είναι η ζωή. Όλο αντιθέσει. Τι ευγένεια είναι αυτή, the με έχετε καταγοητεύσει. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στον Αλμπέντο 14 Είναι η εκπομπή Στο καιρού το Διάβα Που κλείνει σιγά σιγά για απόψε Έτσι με όμορφη χαλαρωτική μουσικούλα coming, like Αυτό που έχω να πω εγώ ε, Με αφορμή Τα σχόλια δύο τριών ανθρώπων Στο τσάτ για το ύφος Και το στυλ της εκπομπής Είναι ότι εγώ θα συνεχίσω έτσι Και σε όποιον αρέσω συνεχίζουμε έτσι την ε, ε, βραδιά μας με ε, αγαπημένο Barry White ε, και τη Λίζα Στάνσφιλτ δύο πανέμορφες ε, φωνές, ένα άκρος ε, όμορφο και λικό τραγούδι, All Around the World i never give up looking for my baby No, no, no around the world today, I... I can't find my baby, I don't know when, I don't know why, why he's gone away, and I don't, I don't know, know where he can be, candy. my baby, like but I'm gonna find him, someday, some way, ooh, had a well. and I let myself go, well. I said so many things, well. things he didn't know, where. I like was so close, so bad, so well. and I don't I don't think he's coming oh, back. You mm -hmm. uh -huh. oh, he gave the reasons, the reasons he should go. He said things uh -huh. he hadn't said before, and he was so, oh, so mad. Uh -huh. And I don't think he's coming back, uh -huh. coming back. I did too much lying. Wasted too much time uh, Now I'm here and crying Still oh, around the world and I I, I I can't find my baby I don't know when, I don't know why Why it's gone away and I don't know, know where when she can me My baby you, I know you are baby, I know you are baby mm -hmm. Oh, <laughs> Help me. Mm -hmm. So open-hearted, he never did me wrong. Honesty. I was the one. The way gets wonderful, and now I'm almost so sad τον αγαπητό φίλο που είχε αντιρίσει όσον αφορά στον καλεσμένο μας και σε αυτά που έλεγε συμφωνώ στην παρατήρηση που κάνει ότι όταν ακούς κάποιες απόψεις είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς. Είναι απολύτως κατανοητό. Το θέμα είναι πώς εκφράζεις αυτή σου την αντίρρηση. Ε, εντάξει, η αγένεια είναι προτέρημα ή ελάττωμα κάποιων ανθρώπων. Άλλοι το θεωρούν προτέρημα, άλλοι το θεωρούν ελάτομα. Όπως και να έχει, είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε με ανθρώπους, γνώμες και απόψει. Καλό είναι να τις εκφράζουμε με έναν πιο ε, γλυκό και όμορφο τρόπο Αυτή είναι η γνώμη μου και η απόψή μου Γιατί α, τελικά, αν είσαι αγενής, το μόνο που καταφέρεις Είναι το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που πραγματικά θεωρείς ότι πρέπει να, να κάνεις Εντάξει όπως και να έχει, σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Επίσης, όπως να έχει, εγώ απόλαυσα απόψε την κουβέντα που είχαμε το τον Μάνο Δανέζη. Γνώμη μου, απόψή μου και πραγματικά αισθάνομαι πολύ τυχερή που τον είχα κοντά μου αυτό το βράδυ της Δευτέρα. Αυτό μπορείτε να το σεβαστείτε. Αυτά κλείνει το θέμα εδώ και απολαμβάνουμε τη μουσική μέχρι να κλείσει η εκπομπή μας σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, ε, συνεχίζουμε μέχρι να κλείσει και αυτό το βραδάκι με ένα υπέροχο τραγούδι από τους Beatles που το άκουσα εντελώς τυχαία προχτές ψάχνοντας στο διαδίκτυο, έτσι μου το πέταξε το Facebook και που το θυμήθηκα και που πραγματικά θεωρώ ότι είναι από τα πιο, από τα πιο ε, όμορφα κομμάτια τους. Το αγαπώ και σας το αφιερώνω με πολύ αγάπη, come together. Πολύ όμορφα είστε συντονισμένοι στον Αλμπέντο 14. Μετά έτσι από μια επεισοδιακή συνέντευξη με τον Μάνο Δανέζη. Ε, όχι γιατί είπε πράγματα με τα οποία συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Απλά κάποιοι ακροαιτές εξέφρασαν τη γνώμη τους έτσι πολύ ε, δυναμικά. Ε, εμείς παίρνουμε την ανάσα μας, παίρνουμε το διάλειμμά μας για να κλείσουμε αυτό το βράδυ της Δευτέρας, το πρώτο βράδυ για την καινούργια σεζόν του Αλμπέντο 14, ε, να κλείσουμε αυτό το βράδυ όμορφα και μελωδικά. Ένα υπέροχο ταλαντούχο κορίτσι που δυστυχώς έφυγε νωρίς και είχε τόσα πολλά να προσφέρει. Fight, μια μαγική φωνή, Amy Winehouse, House. έχω να σας κάνω μία πρόταση, να απολαύσουμε την απόψινή βραδιά ε, όσο μπορούμε. Είναι μια ζεστή, καλοκαιρινή βραδιά και όχι φθινοπορεινή. Εδώ το καλοκαίρι στην Κρήτη καλά κρατεί, ε, κρατεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα καλά. Για πολλούς δεν έχει τελειώσει καν. Για άλλους ε, έχει τελειώσει, μπήκαμε ήδη κάποιοι και σκύψαμε τα κεφάλια, ο καθίος στον πάγκο του για να κάνουμε τις δουλειέ μας, για να μπούμε στο καθημερινό μας το πρόγραμμα. Λοιπόν, να απολαύσουμε το Αποψινό Βράδυ όπως μπορούμε καλύτερα, με όμορφες μουσικές και με σκέψεις και ανθρώπους κοντά μας, που μας κάνουν να αισθανόμαστε όμορφα. Ένα αγαπημένο τραγούδι, για αυτό το κάτι που είναι στον αέρα και που μας γοητεύει από το Phil Collins. δεν κατάφεραν να ακούσουν την απόψινή εκπομπή, αλλά και για όσους θίμωσαν με αυτά που άκουσαν, να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή, η απόψινή αυτή με τον Μάνο Δανέζη θα μεταδοθεί αύριο από τον Αλμέτο 14 στις 8 το απόγευμα. Βρε παιδί μου, έχω ένα κακό να αποσυντονίζομαι όταν βλέπω ανθρώπους που όχι μου φέρουν, δεν τους αρέσει απλά αυτό που κάνω ή αυτό που ρωτάω ή η επιλογή ας πούμε των καλεσμένων, για παράδειγμα. Αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου. Με ενοχλεί όμως ο τρόπος. Και αυτό το πράγμα με αποσυντονίζει όταν δεν μπορείς να μου εκφράσεις με όμορφο τρόπο αυτό που πραγματικά σε προβληματίζει και προσπαθείς έτσι με ηρωνία και με σχόλια τα οποία θεωρώ για το επίπεδο των ακροατών του Αλμπέντο είναι άτοπα. Ε, με αποσυντονίζει αυτό και ζητώ συγγνώμη για το αν είναι κάπως το ύφο μου. Δεν το ήθελα, ε, δεν το θέλω αυτό. Ε, εγώ θα μείνω στα σχόλια των ανθρώπων που απόλαυσαν την απόψινή κουβέντα και την απόψινή συζήτηση και να σας ενημερώσω λοιπόν ότι... Το είπα και νωρίτερα, ότι η εκπομπή θα μεταδοθεί ξανά αύριο στις 8 το απόγευμα και κάπου εδώ με ένα αγαπημένο τραγούδι διαλέγω να κλείσουμε. Όχι, δύο τραγούδια θα παίξουμε ακόμα. Το ένα είναι ένα γνωστό τραγούδι ε, που ξανατραγουδά ο Τζο Λένον ε, Ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα και που πολλοί από εσάς αγαπάτε. <ΣΣΣΣΣ> Κάτι που έχουμε ανάγκη όλοι μας... Stand by me Και πράγματι είναι πολύ όμορφο έτσι να στέκονται κοντά σου Και να σε στηρίζουν άνθρωποι που σ' αγαπάνε και τους αγαπάς και όσο να ενοχλεί κάποιους να μιλάμε για αγάπη, ε, όποια μορφή και αν έχει αυτή και ε, σε όπου και αν κατευθύνεται, εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί είναι κάτι που έχουμε ανάγκη ως άνθρωποι, ε, μας το είπε και ο Μανός Δανέζης, δεν είναι κακό αυτό. Ε, δεν είναι κακό να έχεις ανάγκη την αγάπη. Είναι πολύ όμορφο πράγμα. Είναι πολύ γλυκιά ενέργεια αυτή που σου δίνει, που σου δίνει δύναμη να προχωράς και να εξελίσσεσαι. Λίγο τα κορμιά μα τα μαυρισμένα, όσον είναι μαβρισμένα, αλλιώ και τα λευκά, Όμορφα είναι και αυτά. Όχι βρε παιδιά, δεν κλαίω, είναι δυνατόν Έχω τόσους άλλους λόγους να κλάψω στη ζωή μου Αν είναι δυνατόν <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε εσύ, στο εσύ. τέλος Με ένα αγαπημένο τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω Με ένα τραγούδι που περνάει το νόημα ακριβόν, ακριβώς Όσον προσπαθώ να πω τόση ώρα Έστω και με έναν τρόπο που σε πολλούς δεν είναι κατανοητός Εντάξει. Δεν τρέχει κάτι Σίγουρα όμως δεν κλαίω. Λοιπόν, αγαπημένη Queen, δεύτερο τραγούδι για απόψε. Ε, με ένα υπέροχο τραγούδι. Κλείνουμε... Την απόψινή μα εκπομπή. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν εδώ. Ε, ευχαριστώ όλους τους ακουρατές του Αλμπέντο από όλα τα μέρη της Ελλάδας, από όλα τα μέρη του κόσμου που ήταν ε, απόψιν κοντά μας και μου στείλανε τόσα, τόσο όμορφα λόγια αγάπης και συμπαράστασης. Δεν θα σταματήσω να σας ευχαριστώ για αυτό γιατί δίνετε δύναμη και κουράγιο. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Δευτέρα με έναν... Ε... Με θέματα που θα σας αρέσουν, με καλεσμένους που θα αγαπήσετε και θα ακούσετε με πολύ ενδιαφέρον ε, Γι' αυτό είμαι σίγουρη Τα φιλιά μου την αγάπη μου, καλό σας βράδυ, ό,τι και να κάνετε όπου και αν είστε Να έχετε μια υπέροχη ανατολή τρίτης Εύχομαι να έχουμε ένα καλό φθινόπωρο Με υγεία, αισιοδοξία, χαμόγελα, αγάπη, όμορφες ειδήσει και όμορφα γεγονότα Να μας συντροφεύουν Μη μασάτε, μη χαμπαριάζετε Εκεί το χαμόγελο θα είναι μόνιμο γιατί μόνο έτσι μπορούμε να εξορκίσουμε το κακό παιδιά Πολλά πολλά φιλιά, καλό σας βράδυ, γεια σας από Κρήτη. Turning round the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside in the dark, I make it to be free. The show must go on. The show must go on. Yeah, yeah. Ooh, inside. On. Yeah, yeah. My soul is painted like the wings of the sun, fairy tales of yesterday. We drove the never die.